Φίλες και φίλοι Ακροαντές πλατεία Ράτμου Σας καλωσορίζουμε στη νέα εκπομπή Τα Πάντα Ρή. Μία εκπομπή πολιτικού, κοινωνικού, ενημερωτικού, πολιτιστικού και οικονομικού ενδιαφέροντος Στην <σομπή> εκπομπή επιμερούνται και παρουσιάζουν Ο Αργύριος Μαρινάκης <σομπή> <σομπή> <σομπή> Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά του σταθμού Για την πρότασή τους Για την παραγωγή τη εκπομπή αυτή. Τον Πάνο, τον Μπαρδούζα, τον Θεόδωρο και τον Νιχτερινό Τύπο. Την τρίτη φορά το πέτυχε, τελικά. Ε, σήμερα μα ταλεφόρησε το πλατεία radio στην πρώτη εκπομπή που ήταν να βγει τα πάντα αρή. Η πρώτη σας εκπομπή είπε να μα βασανίσει ο σταθμό. Θέλω να σα καλωσορίσω. Καλώ ήρθατε στην παρέα μα. Καλώ ήρθατε στην Όπω είπαμε και στην ανάρτησή μα, στο ομοσυδημοκρατικό μαγκαζίνο εντό εισαγωγικών. Καλή σα όρθια. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ε, σήμερα για πρώτη φορά θα παρουσιάσουμε με ένα ξεχωριστό και μοναδικό τρόπο αυτό που λέγεται δημοκρατία. Το θέμα μα είναι η αθηναϊ... Αθηναϊκή Δημοκρατία, το πώς εγκαθιδρύθηκε και το κυριότερο και σύγχρονο εκτάσει τη στο σήμερα. Ε, να πούμε ότι αυτό που λέμε δημοκρατία, καταρχήν, έτσι να την ορίσουμε τη λέξη, είναι το κράτο του Δήμου, η ισχύ, η δύναμη του Δήμου, όπου Δήμο δεν είναι βέβαια κάτι απροσδιοριστό όπω θέλουν να λένε ότι ο δίμος μπορεί να είναι ένας όχλος που απλώς αλλάζουν, Δίμος είναι το σύνολο των συγκροτημένων και των μετεχόντων στα κοινά ανθρώπων, που ονομάζονται πολίτες. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η λέξη πολίτης είναι ταυτόσημη με τη λέξη τη και μάλιστα και ενοιολογικά αλλά και τα γράμματα παρατηρείται ότι στην ουσία είναι τα ίδια, <Συσκλή> απλώς υπάρχει μια αντιμετάθεση του όμικρον με το πι, Όπου ο πολίτη είναι αυτό που αποφασίζει εντό των πυλών τη πόλεως και θα πάρει τα όπλα, τα οποιαδήποτε όπλα για να την υπερασπίσει εκτό των πυλών αυτής. Γίνεται ο πλήτη. Και αυτή είναι η βασική διαφορά τη αρχαία αθηναϊκής Δημοκρατία όπω βεβαίω και όλων των δημοκρατιών, γιατί πρέπει να πούμε ότι δημοκρατία υπήρχε σε όλε τι πόλει τη αρχαία Ελλάδο, ίσω όχι στον βαθμό αυτών, αλλά ουδέποτε υπήρχε αυτό που λέμε δεσποτισμό στην αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή δεν υπήρχε ο ανώτατο άρχον, ο άρχον εκείνο τύπο ατράπη ο Παραώ, ο οποίος διέταζε και επιπεινή θανάτου όποιον δεν ήθελε τον εξόντον. Είναι τόσο παλαιά τα σπέρματα της δημοκρατίας, στον Όμηρο, ας πούμε, ε, ε, βλέπουμε <laughs> την υπέροχη φράση «Ιχή θεσπεσί», δηλαδή θέσπιζαν διά της βοής, της φωνής και ανερούσαν οι πολίτες ακόμη και τις αποφάσεις των αρχόντων. Οι άρχοντες δεν ήταν θεοί, οι οποίοι, τον οποίο ο λόγος ήταν ε, ε, κάτι θέσπαθο. Ε, οι και οι λέξεις ψήφο είναι τόσο αρχαίες ώστε εμφανίζονται στις γραμμικές γραφές στη γραμική β' ας πούμε για να καταλάβουμε το πόσο βαθιά πίσω στην ιστορία μας υπάρχει αυτό που λέμε η απόφαση των πολιτών η συναπόφαση, το κοινό διαβουλευόμεθα και αποφασίζουμε για τα κοινά ε, Όσον αφορά την αθηναϊκή δημοκρατία να πούμε ότι αυτή στην ουσία έφτασε στο, στην πλήρη της και μορφή τη ε, μέσω μια επαναστατικής και Διαδικασία, την οποία ο Εφιάλτης, όχι ο γνωστός Εφιάλτης του Θερμού αλλά ο Εφιάλτης του Σοφονίδους με επίσμα και με αποφασιστικότητα στην ουσία πέρασε στον αθηναϊκό λαό. Ε, οι ενέργεια του Εφιάλτης, τις οποίες θα δούμε στην πορεία ε, και από τον Αργύρη και από τον Γιώργο που θα μας διαβάσουν στοιχεία ε, του ποιο ήταν ο Εφιάλτης και πώς ε, έφτασε να δομήσει την αθηναϊκή ε, δημοκρατία, ε, είχε, την, ε, είχε προεργασία η οποία ε, είχε από τον Κλεισθένη και από τον Σόλωνα, ε, ας το πούμε, ε, ε, Εάν θέλετε, ε, μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε παρέμβαση και οποιαδήποτε κριτική στο τηλέφωνο του σταθμού μας, στο 210-6042-541, επαναλαμβάνω, 210-6042-541, ο διαδικτυακός σταθμός πλατία αρέντιο, ε, ακούγεται από τη συχνότητα πλατεία radio.listen radio αλλά ένα εναλλακτικό, ένα οφείλουμε να το πούμε αυτό γιατί πολλέ φορέ το διαδίκτυο ε, παίζει κάποια παρατράγουδα, ακούγεται και από το myradio stream.com κάθετο πλατεία radio. Για όσου φίλου και φίλε θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μα, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να το κάνουν. Και επίση μην ξεχνάτε το chat, τη συνομιλία, δηλαδή τη διαδικτυακή συνομιλία του σταθμού. Όπως μπαίνετε στην ιστοσελίδα, ε, στο αριστερό μέρος βλέπετε, ενεργοποιείται την συνομιλία. Θα κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα παρέχουμε. Γνωστική, λόγια δεσκε γραμματική για να σε πει. Πολύ Υπάρχει Λοιπόν, δημοκρατία Θα πρέπει να ερμηνεύσουμε τη λέξη δημοκρατία Η λέξη δημοκρατία είναι σύνθετη και αποτελείται από τις λέξεις κράτους και δήμος. Η λέξη κράτος προέρχεται ετυμολογικά από το ρήμα κρατέω-κρατώ που σημαίνει κυριαρχό. Έχω δύναμη και την επιβάλλω. Συχνά και λανθασμένα ερμηνεύεται ως εξουσία που ετυμολογικά προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα έξεστη και ειδωτική, προσωπική δηλαδή έχω τη δυνατότητα. Μπορώ. Επομένως δημοκρατία είναι η κυριαρχία του Δήμου. Δήμο είναι το σύνολο των πολιτών που δέχονται να λειτουργούν ως ομάδα και ελεύθερα επιλέγουν την απαράκλητη και έσχατη τήρηση των αρχών. Αρχή. Η πρώτη αρχή της ονομίας, οι πολίτες, είναι ίσα απέναντι στον νόμο και ο νόμος απέναντι στον κάθε πολίτη. Η αρχή της οπολιτείας. Όλοι οι πολίτες μετέχουν στις δημόσιες εξουσίες. Το δικαίωμα όμω αυτό πηγάζει από την υποχρέωση της συμμετοχής. Τρίτη αρχή, η αρχή της ισότητας ψήφου. Η συμμετοχή κάθε πολίτη στη διαμόρφωση των αποφάσεων του Δήμου έχει ακριβώς την ίδια βαρύτητα και το ίδιο αποτέλεσμα. Τέταρτη αρχή, η αρχή της παρησίας και της συγγορίας. Ο κάθε πολίτης έχει την υποχρέωση και το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τη γνώμη του και αυτή τελεί υπό την απόλυτη προστασία του Δήμου. Με αυτόν τον τρόπο η άποψη του πολίτη εμπλουτίζει το Δήμο με πρωτότυπες ιδέες και συγκελεί στην υπεράσπιση του δικαίου. Συγκεκριμένα η παρησία που είναι σύνθετη λέξη από το παν και ρητός, αφορά την υποχρέωσή του να εκφέρει την άποψη του ελεύθερα και με ειλικρίνεια ενώ η σιγωρία, που σημαίνει ε, σύνθετη λέξη ίσως και αγορεύω το δικαίωμα του να αγορεύει να μιλά στην Εκκλησία, του, στην Εκκλησία του Δήμου. Η Παρισία καλλιεργεί την ελευθερία σε όλους τους πολίτες γιατί εκπαιδεύονται στο να διευρύνουν του ορίζοντες τους είτε ως ομιλητές είτε ως ακροατές. Πέμπτη αρχή είναι η αρχή της πλειοψηφίας. Η υποταγή δηλαδή των πολιτών στη θέληση της πλειοψηφία. Έκτη αρχή είναι η αρχή της αφορά τις αποφάσεις, διαδικασίε και του πόρου του Δήμου. Όποιοδήποτε πολίτης έχει την υποχρέωση να, και τη δυνατότητα να ελέγχει το Δήμο. Τώρα, οι βασικές λειτουργίες της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Οι βασικές αρχές αποτελούνται από την Εκκλησία του Δήμου. Στην Εκκλησία του Δήμου συμμετέχαν όλοι οι πολίτες άνω των 20 ετών πριν ε, ήταν η Λιέα η Λιέα ήταν τα δικαστήρια που απαρτίζονταν από ένερκους πολίτες οι οποίοι έδεισαν 6.000 ήταν η Βουλή των 500 η οποία αποτελούταν από 500 βουλευτές και από 10 φυλές Πολίτες. Στην εκκλησία του Δήμου, να διευκρινίσουμε όμως εδώ, δεν είχαν δικαίωμα οι γυναίκες, οι γυναίκες και οι δούλοι. Μόνο οι αθηναίοι πολίτες. Και να πούμε εδώ πέρα ότι αυτό δεν σημαίνει υποτιμητική στάση απέναντι στις γυναίκες, διότι οι γυναίκες είχαν εξέκουσα θέση στην ελληνική κοινωνία, μόνο στην ελληνική, και αυτό αποδεικνύεται από πηγέ. Και ότι ήταν οι μόνοι που φιλοσοφούσαν παγκοσμίω και υπάρχουν πάρα πολλέ φιλόσοφοι και επιστήμονε γυναίκε είχε να κάνει καθαρά με τη, με τη λογική αυτό που λέμε του Πολίτου Ο που είπαμε προηγουμένω. Και γι' αυτό το λόγο δεν είχαν. και δεν του ενδιαφέρεται πιθανότατα κιόλα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι αυτέ οι γυναίκε είναι αυτέ οι οποίε εξέφρευαν του πολίτε. Σήμερα αυτό μα φαίνεται κάπως περίεργο, αλλά αν θεωρήσουμε μία κοινωνία όπου υπήρχε ο πόλεμος ήταν στην ημερήσια διάταξη να το πούμε έτσι ε, φανταστείτε ότι κάπως αλλού στα δεδομένα. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι οι γυναίκε είναι πολίτες επί ίσης γιατί και αυτές πολεμούν στον πόλεμο τον οποίο διεξάγουμε καθημερινώς είτε τις επιβιώσεις, είτε τη εθνική ανεξαρτησία, είτε τις πληροφορήσεις που κάνουμε τώρα. Ε, είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να πούμε αργύρι που ε, είπες προηγουμένως για το θέμα του. Ε, Τη επιβολής και τη υποταγής ε, επειδή αυτές οι λέξει είναι κάπως περίεδρικες και σήμερα μας ακούγονται ε, θα λέγα αρνητικά όταν λέμε ε, υποταγή στην πλειοψηφία ε, αυτό σημαίνει ότι όλοι εξ αρχή είχαν δεχτεί του όρους του παιχνιδιού και εφόσον είχαν δεχτεί του όρους του παιχνιδιού και επειδή ήταν όλοι κομμάτια της πόλεως στοιχεία της πόλεως ε, η απόφαση εξορισμού ε, είτε ήταν υπέρ τους είτε κατά τους Ηταν ε, στοιχείο και δικό του. Ε, είναι πολύ σημαντικό να πούμε, παράδειγμα, ότι ο Σοκράτη ε, που δέχτηκε να πει το κόνο και να πεθάνει, ασχέτω αν ήταν δίκαιη ή άδικη η αδικη αυτό δεν θα το εξετάσουμε, είναι γιατί ο ίδιο θεωρούσε ότι είναι κομμάτι τη πόλεως Και εκεί είναι η μεγάλη διαφορά. Αυτό που λέγανε, που το ελληνικό ρητό, το νόμο πίθου. Δηλαδή, πίθονταν στο νόμο τη πόλεως γιατί οι ίδιοι ακριβώ τον είχαν φτιάξει αυτόν τον νόμο και οι τον υπηρετούσαν. Ε, σω θα να διαβάσουμε λίγα στοιχεία για τον Εφιάλτη. Ευρώ, ε, να και να αποκαταστήσουμε και το όνομά του και τη τιμή του και τη μίμη του. Ε, Γιώργα, θέλεις να μας πεις... Ε... Κυρίως, ναι, να γίνει γνωστό το ευρύτερο κοινό, ας πούμε, γιατί ε, η αλήθεια είναι ότι και εμείς μέχρι πρόσφατα ε, στην έρευνα που κάναμε για να στήσουμε και αυτή την πρώτη εκπομπή για την ε, δημοκρατία της ε, Αρχαίας Αθήνα, ε, δεν είχαμε γνώσει όλοι τουλάχιστον για τον θείαλτη και την ε, του. Ε, αυτό βέβαια, μεγάλη θύμη σε αυτό φέρνουν οι νεότεροι ιστορικοί. Οι οποίοι δεν έχουν κάνει αναφορά αλλά και το γενικότερα το σύστημα τη παιδεία μα. Το οποίο έχει αφήσει πάρα πολλά πράγματα στο σκοτάδι. Και πάρα πολλά άλλα τα έχει παραρμηνεύσει ή τα έχει, τα έχει μεταφέρει ληψά. Ε, εδώ λοιπόν να πούμε ότι ο Εφιάλτη, βέβαια του Σαφωνίδου, ε, ήταν ένα άνθρωπο, ένα απλό πολίτη αλλά με έντονο έτσι και δημοκρατικό πνεύμα και ε, επαναστατικό, θα έλεγα. Ήταν ο δηλαδή θα μπορούσα να το χαρακτηρίσουμε τον επαναστάτη τη εποχή εκείνης. Ε, να ναι. σημειώσουμε ότι η δημοκρατία αυτή είχε διάρκει από το 462 γλυν έως το 422. Ως το Πολύ ε. σωστά. Καλά έκανε το ανέφερε. Ε, βέβαια... Ε, Αρκετά στοιχεία για τον Εφιάλτη και την συμβολή του στην εκδότη εποχή έχουμε πάρει από την φοβερή δουλειά που έχει κάνει ο Χρήστος Ωρίδα. Ο Χρήστος Ωρίδα, εδώ να πούμε δύο πραγματάκια, ήταν συγγραφέας, δημοσιογράφος, ο οποίο γεννήθηκε το 1934 στη Μιλίτα τη Μεσημεία. Και από το 1958 κατοικεί στην Αθήνα. Εργάστηκε στην εκμερίδα Ελευθερωτική από το 76 μέχρι το 89. Και από το 90 έχει αφιερώσει όλο το χρόνο του στη μελέτη τη ιστορία σε σχέση με τον απλό πολίτη. Θέλησε να μάθει αν υπήρξε κάποια περίοδο τη ανθρώπινη ιστορία όπου ο απλό πολίτη να μην ήταν τόσο πολύ υποβαθμισμένο πολιτικά και κοινωνικά όσο σήμερα. Θέλησε να μάθει να λειτουργούσε ποτέ η δημοκρατία με τον ορισμό που δίνει η ίδια η λέξη. Δηλαδή δημοκρατή, εξουσία των πολιτών, εξουσία στου πολίτε. ήταν πάντα μια λέξη καινή περιεχομένου που χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται για παραπλάνηση των λαό. Σας θυμίζει κάτι αυτό, έτσι, το σήμερα. Δημοκρατία παραπλάνει στο λαό. Ε, βάζω παρένθεση εδώ και το αναφέρω, γιατί θέλω να το αναφέρω. Σήμερα ε, ζούμε το, το παράλογο, έτσι. Δημοκρατία δηλαδή έχουν όλες οι χώρες ε, αυτή τη στιγμή. Ε, του, μου δίνεις δίνει φάσα τώρα, <laughs> έτσι. Γιώργο, και το έχω εδώ πέρα και δεν δε, δε κρατει εμένα, μην το πω. Έγυπτος. Προεδρική δημοκρατία, δηλαδή υπάρχει προέδρος. Υπάρχει προεδρος Είπα και Βραζιλία, προεδρική, όμοσπονδιακή δημοκρατία. Υπά. Ινδία, κοινοβουλευτική, όμοσπονδιακή δημοκρατία. Η Εστονία, η Ταϊμάνη, η Τουρκία έχουν απλώς κοινοβουλευτική σαν τη δική Η μας, Κίνα, θέλει. λαϊκή δημοκρατία. Η Δανία έχει βασίλικη δημοκρατία. Σχήμα ετερόπληκτο. Ναι, είναι αυτό που λέμε ναι. το παράλογο. Δηλαδή, βάζουμε έναν επιθετικό προορισμό στη λέξη δημοκρατία και μπορούμε να την εφαρμόσουμε πάλι. <συσχε> να την εφαρμόσουμε, την πραγματική δημοκρατία στην Αθηνική. Έτσι. Απλά να παραπλανήσουμε τον κόσμο και να του πούμε να φάει δημοκρατία. Και, και καλύτερα, <συσχε> παρακαλώ. Νορβηγία. Βασιλεπομένη δημοκρατία. <συσχε> βέβαια, στην Νορβηγία μπορεί να έχουν κάποιε ελευθερίε, αλλά παρόλα αυτά, μπορεί να φάει. Η δημοκρατία. Η Ιράν. Ισλαμική δημοκρατία. Άκουσον, άκουσον. Εδώ είναι το όριο βέβαια τη χ διότι η Ισλάμ σημαίνει απόλυτη υποταγή, η δημοκρατία είπαμε τι συμβαίνει. Μάλλον οι άνθρωποι το έχουν παρεξηγήσει, ίσω θέλουν να καλυφθούν για να περάσουν κάποια άλλα πράγματα. σω να σφάζουν με τον νόμο, δεν ξέρω. Πακιστάν, ομοσπονδιακή Ισλαμική δημοκρατία. Τανζανία, ομοσπονδιακή δημοκρατία. Δηλαδή παρατηρούμε ότι κάθε χώρα ε, χρησιμοποιεί τη λέξη δημοκρατία με ένα πρόθεμα όπω την βολεύει, ε, χωρί βεβαίω να την εφαρμόζει γιατί είναι αδύνατο. Φανταστείτε τώρα στην Κίνα, στη Λαϊκή Δημοκρατία τη Κίνα, 1,5 εκατομμύριο Κινέζου πώ θα μπορούσαν να αποφασίσουν. Αυτό το πρόβλημα το είχαν λύσει βέβαια στην αρχή Ελλάδα με τι πόλει κράτη, με του Δήμου, όπου ξέρανε πάρα πολύ καλά ότι στη διαβούλευση και στην εκκλησία του Δήμου δεν πάνε συμμετοχικά άπειρο αριθμό ατόμων, αλλά έπρεπε να υπάρχει ένα όριο. Γι' αυτό και μάλιστα ο Αριστοτέρη κατοξιά να ορίζει το όριο ε, των πολιτών τη πόλει, γύρω στις 50.000 κατοίκου ε, πολίτε, και αυτό ήταν και ένα εφαλτήριο για απικίε. Όχι επικίε, ούτε κατακτητικού πολέμου, απικίε είναι πολύ σημαντική η διαφορά. Όπου κάνανε παράδειγμα οι Αθηνέοι στην Αφίπολη, οι Αθηνέοι στην Αφίπολη, πήγαν στην Αφίπολη, ο Ρομένο ήταν, ψάξαν μια πικία και ήταν παντού, ήλιο κάνανε και χαλκουδίστ, το ήλιο κάνανε και ρετρίστο, ήλιο κάνανε όλη και υπάρχουν αυτή τη στιγμή ευρήματα βέβαια παντού τον κόσμο εξαιτία αυτών των απικιών. Ποιο ήταν το νόημα λοιπόν, ότι σου λέει οι 50.000 κάτοικοι γνωρίζονται μεταξύ του. Ο το άνθρωπο έχει την ικανότητα να συγκρατήσει και να βλέπει καθημερινώ. Όλου αυτού του ανθρώπου και, και να έχει δυνατότητα να συγκρατήσει πολλών τα ονόματα. Τα μικρά του ονόματα. Mm. Όσο δεν για τι αν θα δηλαδή το καταλάβετε αν πάτε σε μια μικρή πόλη όπω η Μιλανδία, που για αυτόν τον πληθυσμό παρακολουθεί, που βγαίνουν έξω, συναντιόνται μεταξύ του και δε πείτε, Αυτό το πράγμα δημιούργησε μια κοινότητα μεταξύ των πολιτών, τριβή. Εάν κάποιο έκανε την απάτη, του τα πολύ πιο εύκολο να το βγάλουν, γιατί δεν χανόταν μέσα στο ανώνυμο πλήθο. Στι λεγόμενε πόλει που δεν είναι πόλει, έτσι είναι τα ερωτήματα, οι εθνικιστικά δεν είναι πόλει, έτσι των 10 ή των 15 εκατομμύρων κατοίκων. Ε, μια στιγμή θα ήθελα, επειδή αναφέραμε τη λέξη πόλη, η λέξη πόλη είναι του πόλου. Πόλο είναι το σημείο, το κέντρο περιστροφής για το οποίο πολλώνονται οι πολίτε και πολλούν την πόλη. Πολίζω σημαίνει οικίζω, χτίζω δηλαδή, πόλη. Αυτό σημαίνει πωλήζω. Οι πολίτε λοιπόν φτιάχνουν την πόλη και οι πόλει. Είναι ταυτοχρόνω και οι ίδιοι πολίτε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το έδαφο σαν έδαφο, είναι, είναι, είναι, ναι, είναι και το έδαφο, γι' αυτό υπάρχει η έννοια τη πατρίδα, και είναι και η έννοια του έμψυχου υλικού, του, το του ανθρώπινου ε, δυναμικού, σε μια αφίδρομη σχέση ακριβώ και σε μια ηλικία η οποία δεν διασπάται. Δεν εννοείται δηλαδή πόλει χωρί πολίτε, και πολίτε ακριβώ. Πολύ σωστά. Θα <χω> επιστρέψουμε λοιπόν στο... μετά από αυτή την λίγο λοιπόν, μα... μακριά παρέθεση, μεγάλη παρένθεση. Αλλά νομίζω ήταν σημαντική αυτή η παρέμβαση και του ευρύμαχου. Ε, για να κατανοήσουμε να αρχίσουμε να κατανοούμε, γιατί αυτό έχουμε ανάγκη σήμερα, αυτό πιστεύουμε εμείς τουλάχιστον, ότι έχουμε ανάγκη σήμερα στα, να αρχίσουμε να κατανοούμε ε, το τι συμβαίνει γύρω μας, τι συνέβαινε παλαιότερα ε, και να βρούμε το, ο, την ουσία των, και των λέξεων και των νοημάτων. Ε, Βγαίνοντας λοιπόν σε αυτό που έλεγα πιο πριν για τη δημοκρατία του εφιάρτη, του εφιάρτη του Σοφονίδος επαναλαμβάνω και όχι του γνωστού εφιάρτη που όλοι ξέρουμε ε, από τις αρμοπύλες, ε, για αυτόν τον άνθρωπο αρκετά στοιχεία μας έχει δώσει μέσα από δουλειά και έρευνα που έχει κάνει ο Χρήστο Ορίγας που σας είπα δύο πράγματα για το βιογραφικό του και δημοσιογράφος και συγγραφέα. και το σημαντικό βέβαια είναι ότι έγραψε ένα βιβλίο ο άνθρωπος ε, γιατί με φοβερά στοιχεία τα οποία τα έχει αντλήσει ε, από αρχαία κείμενα και συγγράμματα που έκανε η ίδια έρευνα και έψαξε ε, και τα αναφέρει μες στο βιβλίο του ε, την ε, δημοκρατία του εφηγάλθη έτσι λέγεται το βιβλίο ε, δεν είμαι πρόχειρος αυτή τη στιγμή να σας πω τις εκδόσει, αλλά θα το ψάξω και κατά τη διάρκεια της εκπομπή, να σας πω για τις εκδόσει. Ε, για όσου ενδιαφέρεστε να το βρείτε και να το αγοράσετε το βιβλίο και να το διαβάσετε είναι πάρα πολύ βιβλίο με πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δεν τα βρίσκουμε σε άλλα συγγράμματα των νεότων ιστορικών Ο Εφιάλτης λοιπόν ε... του Σοφονίδος ε... ήταν ο άνθρωπος ο οποίος στην ουσία ε... παρακίνησε το... τους πολίτες των Αθηνών και του Πειραιά και μάλιστα την, ε, ε, βρήκε την ευκαιρία, γιατί υπήρχε μια μεγάλη προεργασία ε, αρκετό καιρό πριν, αλλά ε, λόγω της ε, τη στιγμή που, έγινε η, που έφυγε ο στόλος, ε, που ήταν μάλλον συγκεντρω, συγκεντρωμένος Συγκυρία. ο στόλο των Αθηνών ε, στο λιμάνι του Πειραιά, ε, εδώ μας λέει ο Ρίγας, μέσα στο βιβλίο του αναφέρει ότι και ο, η, η, η αξιωματική του στόλου, Ηταν και αυτή υπέρ του, του Εφιάλτη. Ε, ήταν δημοκρατική. Ακριβώ. Ε, και με τη βοήθεια αυτών λοιπόν, αλλά και των πολιτών και τη Αθήνα και του Πειραιά, κατάφερε να πάρει την εξουσία από τους ε, ολιγάρχε και από τον Άριο Πάγο. Γιατί ο Άριος Παγός εκείνη την εποχή ήταν, εκφραζόταν στο πρόσωπο του Άριου Παγού α πούμε, η αριστοκρατία τη εποχή. Και μάλιστα είχε αρχίσει να βγάζει αποφάσει κατά των πολιτών, μη δίκαιες αποφάσεις δηλαδή, και αυτό ήταν που έφερε τα πράγματα ας πούμε, στο, στο μη περαιτέρω και αποφάσισε ο ΕΦΙΑΤΣ να βγει μπροστά ο ίδιος, αν ιδιωτελώς, το σημειώνω αυτό, αν ιδιωτελώς, έτσι, γιατί έχει μεγάλη σημασία, γιατί στην πορεία βλέπουμε αποστοιχεία που υπάρχουν ότι δεν, δεν απέτησε και δεν πήρε, δεν διεκδίκησε καμία δημόσια θέση, κανένα δημόσιο αξιώμα, σε, στην περαιτέρω πορεία, ε, αγωνίστηκε απλά για το κοινό συμφέρον, που λέμε για το κοινό καλό. Έτσι. Και αυτό είναι και η ουσία της δημοκρατίας. Έτσι. Ε, πήρε λοιπόν την εξουσία από τον Άριο Πάγου, ε, με, πάντα βέβαια με το κίνημα που λέμε των πολιτών, ε, και δημιούργησαν, δημιουργήθηκαν τότε τα δικαστήρια των Ιδιέο, τα οποία αποτελούνταν από πολίτες. Δηλαδή από ενόρκους, πολίτες, οι οποίοι εκείνοι βγάζαν όλες τις σημαντικές αποφάσεις. Η αποφάση που μείνανε μόνο στον Άδιο Πάγο ήταν για τα ειδεκτή εγκλήματα και τους φόνους. Μόνο αυτήν την αμμοιότητα έτσι ο Άδιος από την εποχή του Εφιάλτη, από το 362 και μετά. Ε, μέχρι αυτό, μετά πέρασε και συνεχίστηκε και στην εποχή της ερμονής και στην ε, εποχή του Περικλή. Εδώ πρέπει, να, να, σημειώσω, εδώ πρέπει να σημειώσουμε και το εξή. Επειδή η ολιγαρχική ε, οι οποίοι είχαν ορίσει εκείνη του, ήταν η σώμα του δικό της ο Άριος Πάγος ε, στις αποφάσεις τους που έβγαζαν ήταν πάρα πολύ σκληρέ απέναντι στου πολίτε. Και όταν λοιπόν ε, πήραν την εξουσία οι πολίτες με αρχηγό τον, ε, τον Φιάλτη, ο Φιάλτη έκανε πάρα πολύ αυστηρά τα δικαστήρια και καταδίκαζε πάρα πολύ και τους, ε, δικαστές του αριού πάγου ε, με αποτέλεσμα ναι, να τους έρχεται για αυθυνές ποινές, ποινές. Δε, δε, δε. λοιπόν Φυστά. αποτέλεσμα ήταν ότι όλοι είτε οι ολιγαρχικοί που κυβερνούσαν είτε οι δικαστές του αριού πάγου οι διοκτήμες όλοι οι αριστοκράτες γενικώς δηλαδή ε, επειδή δικαζόντουσαν πάρα πολύ αυστηρά και στην ουσία του εκτελούσαν, οι αποφάσει ήταν κατά. Ναι, κεφ... του πέραν το κεφάλι. Και... Ναι, πέραν το κεφάλι. Λοιπόν, ο κάθε ένας, λοιπόν από αυτού όταν έπεφε το βράδυ για ύπνο, σκέφτονταν ότι πότε θα έρθει δική του η σειρά. Να δικαστεί, έβλεπε τον εφιάδη, να, να καταδικαστεί εφιάδη. και να αποκεφαλιστεί. Και έβλεπε στον ύπνο τον εφιάλτη. Από εκεί λοιπόν βγήκε. Τραγική ηρωνία. Ε. <laughs> ναι, είναι <laughs> τραγική ηρωνία. <laughs> από εκεί λοιπόν βγήκε η φράση: Έχει εφιάλτη, βλέπει εφιάλτη στον ύπνο. Και έχει μείνει μέχρι σήμερα. Δεν είναι ένα από την Εφιάλτη που γνωρίζουμε που πρόδωσε ε, το Λεωνίδα Στρομοπέλε. Έτσι. Λοιπόν. Ε, να, να πούμε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Αν έφερε ο Γιώργο για την ηλιαία, η ηλιαία ήταν ένα δικαστήριο απαρτιζόμενο από 6.000 ε, δικαστέ. Το οποίο ήταν. και ήταν Με Είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο τη εκλήρωση στη δημοκρατία. Ε, βέβαια, πολλοί νομίζω ότι κληρώνουν τει, τα πάντα, δηλαδή κληρώνουν άσχετα πράγματα μεταξύ τους και οποιο δεν είναι έτσι. Στην πλήρωση συμμετέχουν ισότιμοι, α το πούμε, πολίτες, οι οποίοι, εκ των οποίων, τι, τι βγαίνει, βγαίνουν αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, δεν μπορούν είναι να είναι προσυνονοημένοι, δεν μπορούν εκ των προτέρων να έχουν προδικάσει κάτι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τώρα μπορεί πολύ εύκολα ένας να πει να την πίσω πόρτα, να πληρώσει κάποιο, να του πει πάρε τόσα, θα ξέρουμε αυτά. Και το κυριότερο, ότι οι δικαστέ ήταν πολλοί. Δεν δίκαζε ποτέ ένα. Διότι η κρίση του ενό μπορεί να είναι και λανθασμένη. Και γι' αυτό τον λόγο οι δικαστικέ αποφάσει, ω επιτοπλίστων, ήταν και δίκαιε και σεβαστέ. Ως επιτοπίστων, γιατί γίνανε τσιά και λάθη. Και όπω είπαμε και προηγουμένω, νομίζω ότι τη γιατί οι ίδιοι αφήν, ήταν. Αφήν, αφήν, αφήν, αφήν. Το, το, το σώμα που στην ουσία ε, όριζε έτσι είναι ε, είναι τα δικαστήρια. Ε, λοιπόν, θα, είναι... θα τα πούμε αυτά και αργότερα, αφού ακούσουμε το απόσπασμα ε, για τον Χρυστοτοτορίδη. Ε, θα έλεγα πρωτού ακούσουμε το απόσπασμα, να δώσουμε ξανά το τηλέφωνο στου σταθμού για όποιον θέλει να επικοινωνήσει ε, ε, μαζί μα. 210 ε, 10 60 42 5 41, εάν κάποιο θέλει να κάνει κάποια παρατήρηση. Και βέβαιως και στο, στη συνομιλία στο chat που λέμε του σταθμού, στη σελίδα στο αριστερό μέρος, μπορείτε μέσω του διαδικτύου να κάνετε οποιαδήποτε παρέμβαση. Ναι, θα αναφερθούμε μετά για το. Υπάρχει βέβαια και το mail του σταθμού, μπορείς να τις εκπομπή μάλλον, εκτός από το σταθμό το mail, και τις εκπομπή το mail, μπορεί να το πεις ναι ναι να το ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι Θα το ανεβάσουμε ναι ούτε σιρό, ούτε. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ναι ναι <Γιατί> ναι το ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι το το Facebook, ναι ναι ναι θα ακούσουμε λοιπόν το απόσπασμα για το. θα το πούμε ξανά, τα πάνταρή με λαδινικό καρατελώ, λατρικό σπαθό και δική και χωρί και να δούμε. τελεία, πλατεία ράδιο, παπάκι Gmail.com θα το ανεβάσουμε και στο πατζόμενο που λέει εδώ ο φίλο <laughs> <laughs> ο παντούρα και θα το, μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε ε... Δεν το λοιπόν, θα πούμε να πούμε χαλαρώσουμε Και Αμα τα πάρα καρδιά μας που διψάπονται ζουν ψήδι, ματαιόδοξοι μασώνιοι και ρέμα. Η μεγάλη χορηγή που πολλοί μας αγαπάνε θα μας γλιτώσουν, είναι σπουδαίοι. Θα μας αφήσουν να ριμάξουμε στα βράχια τελευταία. δημοκρατία και αξιοκρατία, πλέον πολλούνται σε πανέρια σε ευκαιρία. μα εμείς πονάμε. Ya και φίλοι, da είμαστε πάλι κοντά fora, σε αυτό το σημείο θέλω πάρα πολύ και εγώ και ο Αργύρης και ο Ευρύμαρχος και ο Πάνος που είναι στην κονσόλα να ευχαριστήσουμε όλους σας για τα μηνύματα που έχετε στείλει με ευχές. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο να πω ότι η εκπομπή ε, δημιουργήθηκε από την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να είστε και εσεί ε, συμμετέχοντες και δημιουργεί αυτή της εκπομπής ακόμα και με τις επόμενες επομπές και αυτό θα τα πούμε βέβαια και τι ε, επόμενες επομπές που θα, θα υπάρχουν δηλαδή και προτάσεις για θέματα και ε, ουδήποτε ενδιαφέροντος. Ε, Προστάω και μια απάντηση σε ένα φίλο τον Νικ που είπε να αφήσουμε τα παλιά και να πιάσουμε τα καινούρια. Ε, Αγαπητές φίλε, <laughs> αν δεν ξεκινήσουμε από τα παλιά δεν μπορούμε να πάμε στα καινούρια και αυτό ακριβώς είναι η επιλογή που κάναμε σήμερα για να κατανοήσουμε κάποια πράγματα και να δούμε τι μας συμβαίνει σήμερα. Και να καταλάβουμε γιατί αυτό που μας συμβαίνει σήμερα, έτσι, στη ζωή μας, ε, στην, ε, σε πολλά εισαγωγικά δημοκρατία μας, έτσι, α, έχει συντελεστεί, έτσι, και πώ έχει γίνει. Ε, αυτή είναι η άποψή μα αν εσύ έχεις κάποια άλλη άποψη σεβαστή, ε, και θα θέλαμε και πάρα πολύ να ακούσουμε και ποια είναι η πρότασή σου. Μπορεί να πάρει και τηλέφωνο, και μπορείς να μας πάρεις και τηλέφωνο, Μπορεί να μας πάρεις και τηλέφωνο, μπορείς να στείλεις και στο chat ε, μηνύματα, έτσι, να κοινωνούμε δηλαδή και άμεσα. Ε, Πάντω, Τσόλο Ντονάου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστούμε όλοι πάρα πολύ. Εδώ να κάνω ένα σχόλιο, εγώ. Όταν άκουσα την εκπομπή και συμμετέχει σε αυτό το δρόμο. Εδώ να κάνω ένα σχόλιο, εδώ που το έχουν πει πάρα πολύ, ότι όποιο λαό δεν γνωρίζει την ιστορία του, είναι χαμένο. Αυτό είναι γεγονό. Άρα, λοιπόν, άρα λοιπόν, Άρα λοιπόν, φίλε Νίκ, για να μπορέσουμε να περπατήσουμε, πρέπει να βρούμε τα πρώτα τα βήματα τη ιστορία μα. Να δούμε πώ είναι περπατημένα για να τα περπατήσουμε κι εμείς. Και Γιατί και μην ξεχνάμε ότι η μοναδική, η μοναδική εποχή που υπήρξε πραγματική δημοκρατία ήταν εκείνη την εποχή, η οποία κράτησε 300 χρόνια και έκτοτε. Το απόγειό 300 χρόνια. Το απόγειό τη. Εντάξει, ε, μιλάμε για το απόγειο. Το απόγειο ήταν 300 χρόνια. Βέβαια, προπήρχε. Πιο μπροστά, το έκανε και μια ανάλυση προηγουμένως και ο Ευρύμαχο, από πότε ξεκίνησε, ακόμα από τα Αμερικά έπει, και με το Θησαία ο οποίο ένωσε τι πόλει, την πόλη κτλ. Λοιπόν, ε, να μην υπηκταθούμε, πρέπει λοιπόν να βρούμε πραγματικά τα βήματά μα, να δούμε ποια είναι αυτά και πώ πρέπει να τα περπατήσουμε. Αλλιώ, αν δεν περπατήσουμε πάλι σε αυτά τα βήματα, γιατί από τότε δεν ξαναπήρξε δημοκρατία, όλε ήταν οι κατεπίβαση δημοκρατίε. Και έκανε και μάλιστα εδώ μια. Εχθενή αναφορά ο Εύρη Μαχος, για τις ονομασίες που έχουν το Κογκό ε, και διάφορες άλλες δημοκρατίες στην, Ανήθεια Ανήθεια, Ανήθεια, στην Αφρική και στην Ασία. Αργύρι, το ζητούμενο, το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε και φίλοι και φίλες ακροατέ ε, και ακροάτριες να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Αυτό είναι το ζητούμενο των ανθρώπων από υπάρξεώς του στον πλανήτη και, και της ανθρώπινης φυλής. Να κάνουν τη ζωή του καλύτερη. Ε, για να κάνουμε όμως τη, εμάς, η άποψή μας είναι και των ε, τεσσάρων παιδιών εδώ που βρισκόμαστε σε αυτή την παρέα, δηλαδή, τη διαφωνική παρέα αλλά και πολλών από εσά ότι για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη ε, δεν είναι θεματομικό ή προσωπικό. Δηλαδή αν ε, ο διπλανός σου δυστυχεί, ό,τι και να έχεις όλα τα καλά του κόσμου να έχεις ε, δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένο. τουλάχιστον αυτή είναι η πάγια θέση η δικιά μας ε, και αυτή είναι και η ανάγκη έτσι για να δημιουργηθεί στην αρχαία Αθήνα η δημοκρατία Άλλωστε και η δημοκρατία η πραγματική δημοκρατία είναι αυτή που πρώτα θέλει το καλό του συνόλου και μετά το ατομικό το καλό, διότι το ένα συνεπάγεται το μετάλλον. Αν δεν υπάρχει το καλό του συνόλου, της πολιτείας δηλαδή Αυτό. δεν μπορεί και ο πολίτης ως μονάδα μπορεί να προαχθεί και, το, και η αξία του πολίτη ας πούμε μέσα, μέσα στην κοινωνία είναι, είναι αυτονόητο έτσι ε, και πολύ ξέρετε και γνωρίζετε ε, φίλοι και φίλες ε, πως και εκείνη την εποχή και τότε υπήρχαν και οι άνθρωποι οι ολιδάχες και οι διασταμένοι και οι γεωκτήμονες και οι άρχοντες έτσι και οι, από, οι αριστοκράτες δηλαδή των αριστοκρατικών οικογενειών έτσι, που θέλανε που θεωρούσαν μάλλον κτήμα τους το, την εξουσία ας πούμε και, την, και τη διοίκηση της πόλης ή της κοινωνίας και την επιβολή τους ε, των πολιτών ε, και τότε υπήρχαν αλλά το, η διαφορά ποια είναι ότι υπήρχαν ενεργοί πολίτες δηλαδή υπήρχε παιδεία έτσι, και εκεί πάνω στηρίζεται και η δημοκρατία η αρχή της δημοκρατίας στηρίζεται πάνω απ' όλα στην παιδεία που παίρνει ο πολίτης, Έτσι. Δηλαδή από τότε από μικρά που νιώτισαν τα παιδιά έτσι εκπαιδεύονταν, εκπαιδεύονταν και ψυχικά και, νοικές, και πνευματικά και σωματικά μέχρι και που φτάνανε στο τέλος της ζωής τους. Η, η εκπαίδευση ήταν συνεχής, δεν σταμάταγε ποτέ. Γι' αυτό και είχαν άλλη αντιληπτικότητα των πραγμάτων γύρω του, το τι συνέβαινε. Κανείς δεν μπορούσε να τους ξεγελάσει την να χώσει, έτσι, να του πει εγώ είμαι... Αυτός που ξέρω τα πάντα και μπορώ να σε οδηγήσω ας πούμε στον παράδεισο Δεν τρώγανε τέτοια παραμύθια και φούμαρα Επειδή και... παίρνανε οι πολίτες τη ζωή στα χέρια τους Και αποφασίζαν οι ίδιοι Αν... ε, για τα πάντα ε, μπορεί, μπορεί να εκλέγανε τους βουλευτές, τους 500 βουλευτές για το Δήμο Οι βουλευτές τι ρόλο έπαιζαν Απλά έβγαζαν προβουλεύματα Ήταν συμβουλευτικός ρόλος τους Έβγαζαν προβουλεύματα και η απόφαση των νόμων αυτών των ε, την απόφαση την έπαιρνε η Εκκλησία, Εκκλησία του Δήμου, δηλαδή το σύνολο των πολιτών. Ακριβώ. Και τι λοιπόν. διορίζανε του άρχοντε, άρχουν βέβαια εδώ να σημειώσουμε στην τότε εποχή σήμαινε αυτό που άρχινε, δηλαδή αυτό που του δίνουν την εντολή στην ουσία οι πολίτε να διεκπαιρεώσει μια υπόθεση. Ο Επειδή. Ο είναι, είναι, είναι, ή να επιβάλλει τον νόμο, ή, να, ή μάλλον όχι κάλυτερα να επιβάλλει, να, να, να μπορέσει να κάνει τον νόμο να λειτουργήσει και να επιβλέπει τον νόμο ότι λειτουργεί σωστά. Ε, Αυτό ήταν ο άρχον στην, στην αρχαία Αθήνα. Επειδή έχει ανοίξει πολύ μεγάλο θέμα και ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο μας τον Νίκ για την παρατήρηση αυτή, ε, να περάσουμε σε ένα απόσπασμα που θέλουμε να ακούσετε. Το του. περάσουμε του. στο ειδικοί Να περάσουμε... Στο Τζορτ Σανταγιάννα, τον Ισπανό φιλόσοφο, που λέει ότι όποιο δεν έχει γνώση τη ιστορία του είναι υποχρεωμένο να την ξαναζήσει. Ε, είμαστε υποχρεωμένοι να γνωρίζουμε κάποια πράγματα, να βασιστούμε πάνω σε αυτά πρώτον για να μην την και δεύτερον να ξέρουμε τι κάνανε οι παλιοί και τι μπορούμε εμεί σήμερα Κύπρος, να, το να το βελτιώσουμε. Λοιπόν, να περάσουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα του, από τον Χρήστο Δωρίγα και να επανέλθουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό που άνοιξε πάρα πολύ σοβαρό θέμα, ο φίλος μας ο Νίκ. Και αν μπορέσουμε να του δώσουμε, με τον τρόπο όσο μπορέσουμε να του δώσουμε να καταλάβει, να κατανοήσει, σε περιπτώσει, τι είναι η δημοκρατία αυτή, η άμεση δημοκρατία, όπως θέλετε η Αθηναϊκή δημοκρατία, όπως θέλετε πέστε και πώς λειτουργούσε. Να δούμε και του τρόπου λειτουργία τη και από εκεί και πέρα ε, ε, ε, ε, εσεί θα κρίνετε και αναλόγω μπορείτε να πράξει ο καθένα. Γιατί το πράγμα μπορεί να λειτουργήσει ενασύν. Ακριβώ. Λοιπόν, περνάμε στο απόσθεσμα του χρήση του Ρήγα και θα επανέλθουμε Να καλύψαν το λέει μέσα από κείμενα, δηλαδή. Έχει ανακαλύψει οπότε. Τα ψηλά τη ιστορία πάντα. Τα ψηλά τη ιστορία δεν τα μαθαίνει όλο ο κόσμο. Οι ειδικοί τη ιστορία το ξέρουν πάντα. Οι πρώτες ανθρώπινες κοινότητες που δημιουργήθηκαν ήταν οι γεωργικές. Οι φτωχότερες, όχι οι γεωργικές, ήταν μη Αυτό το θαύμα άρχισε και στη γενιά του Περκλή. Yes, yes. Όχι ότι τα έκανε ο Περκλής, αυτά τα έκανε η Δημοκρατία, λέει. Αλλά από εκεί και πέρα αυτός ο πλούτος που περισσεύει από τις προσωπικές σου ανάγκες για από τις ανάγκες του εργοστασίου σου, δεν ανήκει σε σένα. Το παίρνουν αυτόν το πλούτο και τον ρίχνουν σε δημόσια έργα. Yeah. Όλο τον πλούτο. Οι υποχρεωτικές χορηγίες. Και... Τόσο δεσμός τότε, δεσπίτισε. Τότε, τότε, τότε. Είναι τότε. Υπήρχε και ο Δημόκρατος. Το τύπο ότι είναι προτιμότερο να ζεις φτωχός, απλώς πολίτης, δηλαδή σε μια δημοκρατία, παρά να απολαμβάνεις όλες τις τιμέ και τα αγαθά και να βγήρεις <σίτρια> βασιλιά. Είναι αφεντή που γεννήθηκε στο χωριό Μιλίτσα της Μεσσηνίας, είναι κοντά στην πίδο, από γονείς αγρότες, το 1934. Έζησα τα πρώτα παιδικά χρόνια στο χωριό και μετά πήγα στην Καλαμάδα όπου έβαλα το Γυμνάσιο της Καλαμάδας. Από το 1958 βρίσκομαι στην Αθήνα. Δούλεψα στην εφημερίδα ελευθερωτυπία από τότε που βγήκε από το 1976 ως το 1989-1990 που συνταξιοδοτήθηκα. Ήμουν ο Ταμείας της Ελευθεροτυπίας. Mm. Η Ελευθεροτυπία με βοήθησε πάρα πολύ σε πολλά πράγματα. Με βοήθησε να, να κατανοήσω όχι πώς γράφονται τα γεγονότα, αλλά γιατί γράφονται έτσι και όχι αλλιώς. Πάντα ήθελα να διαβάσω, πάντα διάβαζα και τι έκανα, συσσόρεμα γνώσεις, είδα ότι δεν είναι αρκεία. Με το να συσσορεύω γνώσει, πληροφορίε δεν είναι γνώση αυτό το πράγμα. Έξανα να τα παίρνω αλλιώς. Τι γράφει ο τουρκινήδες, τι γράφει αυτά. Γιατί τα γράφει αυτά. Και από εκεί και πέρα αρχίζω πια να τοποθετούμε σαν βολίτης, να παίρνω τη θέση Τη θέση, και να τα βλέπω, τα πράγματα, από τη θέση του απλού πολίτη. Mm -hmm. Οπότε, μπαίνει το άλλο πρόβλημα. Γιατί να υπάρχουν φτωχοί και πλούσιοι. Γιατί να υπάρχει ταξική κοινωνία. Γιατί να υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Από την πλευρά πλέον του απλού πολίτη αρχίζει το ψάξιμο. Και αρχίζει το ψάξιμο. Στο λέω από τότε που ο άνθρωπος περπάτησε όρθιος πάνω στη γη μέχρι σήμερα. Από την καταγωγή του ανθρώπου μέχρι σήμερα. Σπουδαία πράγματα. Φτάνει στο σημείο μέχρι που πώς οι άνθρωποι κατάφεραν σιγά σιγά από το στάδιο του ζώου που ήταν να γίνουν άνθρωποι... Πώ στάσανε σε ένα σημείο να ανακαλύψουν, να εφεύρουν την γεωργία και την πτυνοτροφία και να σταματήσουν το στάδιο το κυνηγητικό κλπ. Ποια ήταν οι πρώτες κοινότητες που δημιουργήθηκαν των ανθρώπων σταθερές σε μόνιμα χωριά, σε μόνιμα κατοικία κλπ. Ποια ήταν η θέση της γυναίκας μέσα σε αυτή την κοινότητα, γιατί οι πρώτες, οι πρώτες ανθρώπινες κοινότητες που δημιουργήθηκαν, Ηταν ε, οι γεωργικέ, οι κτηνοτροφικέ όχι, οι γεωργικέ ήταν μητριαρχικέ. Ναι. Η γυναίκα είχε την πιο περίοδο θέση. Δεν είχε την εξουσία, διότι δεν υπήρχε καν η ιδέα της εξουσία την εποχή εκείνη. Η εξουσία δεν υπήρχε κατά τη μητριαρχική περίοδο. Από τι αποφάσει τι έπαιρναν όλοι. Και λέει ναι, όλοι συναντώνται και έπαιρναν τι αποφάσει mm. για όλα τα απλά ζητήματα που αφορούσαν την κοινότητα. Mm. Υπήρχε απόλυτη αδερφότητα, ισότητα και κοινοκτιμωσίνη. Mm. Mm. Δηλαδή οι ιδέε αυτέ τη ισότητα, τη αδερφότητα και τη κοινοκτιμωσίνη υπάγονται σε αυτή ακριβώ την περίοδο. Mm. Αυτή η περίοδο διέρχεται σε κάποιε 4.000 χρόνια. Δεν ήταν λίγο. Mm -hmm. Μέχρι αλλά όλη αυτή την περίοδο τα εργαλεία ήταν λιθινά, λιθινή έπωση, ήταν απέκρινα. Mm -hmm. Όταν ανακαλύφθηκε το μέταλλο και δημιουργήθηκαν μεταλλικά εργαλεία, τότε αυξήθηκε η παραγωγή, αυξήθηκε υπέρ μετρα η παραγωγή, κάλυπταν τις ανάγκες τους και τους περίσεβαν κιόλας mm -hmm. πολλά πράγματα. Mm -hmm. Τότε άρχισε να γίνεται και ένας καταμερισμός στα επαγγέλματα, διότι όλοι δούλευαν στα χωράφια, οπουδήποτε και όλα, άρχισε να γίνεται κι ένας καταμερισμός της εργασίας. Τότε άρχισαν να φαίνονται και οι ιδιαίτερες ικανότητες. Ορισμένα άτομα είχαν ιδιαίτερες ικανότητες και είχαν μεγαλύτερη απόδοση στην παραγωγή. Mm -hmm. και τότε Έχουμε την πρώτη μεγάλη κοινωνική μεταβολή το περνάμε από την Μητριαρχία στην Πατριαρχία. Ο ρόλος του πια αναβαθμίστηκε, διότι ο άντρας οργανωθεί, ο άντρας έφτιαχνε τα μεταλλικά εργαλεία ο άντρας και τέλει ως την εξουσία, αναβαθμίζεται ο άντρας. Μάλιστα. Αναβαθμιζόμενος ο άντρας σιγά σιγά θέλησε να ιδιοποιηθεί και στους καλπούς των κόπων και από το εμεί που ήτανε όλα μαζί για όλους και όλοι αδέρφια, στο δικό μου. Αυτό θα είναι δικό μου. Mm -hmm. Φτάσαμε από το εμείς στο εγώ. Ταυτόχρονα με την παραγωγή τότε, τα πλεονάσματα της παραγωγής. Όχι mm -hmm. πολλά. Mm -hmm. Σκέφηκαν τι να τα κάνω. Να τα βάλουμε σε αποτίτες και να τα ανταλλάξουμε με προϊόντα άλλων λαών, αυρωτικών, αυτοκτηροτροφικών λαών κλπ για να μπορούμε να τα αξιοποιούμε έτσι και να καλύπτουμε άλλες ανάγκες. Ε, επέλεξαν τον Δημήτρη, τον Δαμιανό, τον Χρήστο, τον Κώστα κλπ να βγουν από την παραγωγή και να ασχοληθούν με τη διαχείριση του δημόσιου, του κοινού πλούτου, των κοινών. Mm. Από mm. η διαχείριση των κοινών. Mm. Οι άνθρωποι αυτοί που τα διαχειρίστηκαν αυτά τα πράγματα Σε χρόνο απέτησαν επειδή οι νομαδικοί λαοί έκαναν πόσο επιδρομές και λοιπά για να φυλαξουν από τις αποθήκες χρειαζόμαστε και να βάλουμε και φύλακες ναι. και στρατό να φτιάσουμε και όπλα να τα προστατεύσουμε. Φτιάχνουν και το στρατό, φτιάχνουν και αυτά τα πράγματα και αυτοί που κλείθηκαν να διαχειριστούν το δημόσιο, το, το, το κοινοτικό πλούτο, με τον καιρό τον ιδιοποιήθηκαν. Ναι. και έγιναν οι, και έρχεσαν την πρώτη τους εξουσία α πούμε. Και αντί λοιπόν να τα πειράζουν τώρα, να είναι αδέρφια με τον νόμο, έγιναν καθουσιαστές στο Οχώρησε σε 10 φυλέ ανεξάρτητε από τι αρχικέ φυλέ. Έτσι οι αρχηγοί των γενών έχασαν του οπαδού του έχασαν τα γέννη του. Δεν μπορούσαν πλέον να στηριχθούν στα γέννη του για να πάρουν την εξουσία. Και δημιουργείται μια, ένα καθεστώ ισονομία και ισογορία απέναντι στου αρχηγού των μεγάλων γενών. Δεν φεύγει εξουσία από τα μεγάλα γέννη. Αυτοί θα έχουν την εξουσία. Αλλά ποιο θα την ασκεί το θέμα είναι, mm. να αντιναστήσει λένε ο ικανότερο, αυτός που θα επιλέξει ο Ραός πλέον και όχι αυτός που έχει ο ισχυρότερο γένος, mm. τη μεγαλύτερη δύναμη. Mm. Και τι κάνει ο Κλειστέλης, από το έσπασε με τα γέννη, δίνει και δίνει στον απλό πολιτή, τον κάνει να αποκτήσει συνείδηση πολύ τίπια, ότι έχει το δικαίωμα να πάει να ψυχήσει, να βρει τον ικανότερο, να ψηφίσει το ικανότερο και σε όλα τα προβλήματα της πολιτείας να, να έχει και αυτό δια της ψήφου του. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε μία, άρχισε δηλαδή μία, α το πούμε έτσι, ένας δρόμος προς τη δημοκρατία. Όχι δημοκρατία, αλλά προς τη δημοκρατία. Μια παιδεία στους πολίτες. Και μια παιδεία στους πολίτες, μια πολιτική παιδεία στους Μη, πολίτες. Και ανακατατάξεις Και ανακατατάξεις Η τάξη των ευγενών Τα μεγάλα γέννη και τα ισχυρά Δεν το είδανε καλά Αλλά για να μπορέσει να ισχυροποιήσει Ακόμα περισσότερο και να μην επανέρθουν πάλι στις προηγούμενες καταστάσεις Δίνει μεγάλη εξουσία στη βουλή Την οποία την έκανα από 400 βουλευτές να είναι 500 βουλευτές και δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν ως βουλευτές και στην τρίτη τάξη των ευγλιανών, στο, στο, στο, στο, στην τρίτη τάξη του λαού, της κοινωνίας, τους ευγύλιας. Mm. Ήταν οι έμποροι, οι μικροέμποροι κλπ. Ενώ οι ετήτες ήταν οι μικροκαλλιεργητές και οι ελεύθεροι τεχνίτες, όπως mm. το λένε, οι ελεύθεροι Πολύτες. εργαζόμενοι. Δίδοντας εξουσία πλέον και στην τέταρτη τάξη το... και στην τρίτη τάξη, η βουλή των 500 αρκήθηκε να πέσει έναν ενεργότερο ρόλο, έναν πιο δημοκρατικό ρόλο. Τότε δημιουργήθηκαν οι δύο παράταξεις που λέμε, η ολιγαρχική και η δημοκρατική παράταξη. Η ολιγαρχική παράταξη ήθελε να επανέλθει στο καθεστώς πριν από το Φιτσέντε, το καθεστώ των γενών, ενώ η Δημοκρατική Παράταξη στήριζε την ε, εταρρύθμιση του Χριστένι και ήθελε να λειτουργήσουν ομαλά οι θεσμοί. Δηλαδή η Δημοκρατική Παράταξη ήταν υπέρ των θεσμών και τη λειτουργία των θεσμών, ενώ η Οιγαρκική να επανάγκη. Ένα μεγάλο διάστημα το κράτησαν οι Δημοκρατικοί και προχώρησαν πιο πολύ ακόμη σε εκδημοκρατισμό. Τότε έγιναν Είχαμε ανακατατάξεις που οφείλονται στους περσικούς πολέμους. Όταν διήδανε τον... Λοιπόν, ενδιαφέρον το απόσπροσμα που ακούσαμε από τον Χρήστο το Ρήγα, όποιος είχε λιγάκι την υπομονή να τα ακούσει, γιατί και ο είναι μεγάλης ηλικίας, θα διαπίστωνε την κεντρική ιδέα αυτού που μας περνάει. Ποια είναι η κεντρική ιδέα? Η κατάργηση της οικογενειοκρατίας, δηλαδή... Αυτό που, λέ, που λέγανε από, από γιο, από πατέρα, βασιλιά, να βγαίνει και γιος βασιλιάς, αυτό καταργήθηκε με τη δημοκρατία, διότι δεν συνεπάγεται ότι αν είναι ικανός ο πατέρας, θα είναι ικανός και ο γιος όπως συμβαίνει σήμερα, που τρεις ε, ε, οικογένειε κυβερνούν την Ελλάδα 300 χρόνια. Λοιπόν, έχουμε μια τηλεφωνική παρέμβαση από τη φίλη μα την Κωνσταντίνα, την οποία την καλωσορίζουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα Κωνσταντίνα. Καλησφέρα Βήμαχε. Ε, καταρχήν με συγχαρητήρια και το πλατεία Ράντιο για την πρωτοβουλία που πήρε, <κυρίζει> για την εκπαίδευση εντό εγώ του λαού πάνω στη δημοκρατία και για, όλο, για, για, για, για, την, ε, για το πώς έχουν ασχελγήσει πάνω της όλο, όλους αυτούς τους αιώνες θα έλεγα με τη διαστρέβλωση της αιώνειάς ε, της. Ε, δεν, ε, ε, δεν μπορώ να πω ότι έχω φτάσει ε, τις στο στόχο ώστε να την κατανοήσω πλήρως. Προσπαθώ όμως να την καταλάβω και να δω πώς μπορούμε να την εφαρμόσουμε ε, σήμερα με τις ε, συνθήκες που διάγουμε και παγκόσμια και εντός... Δωσ... Θεωρήσεις ε, ότι υπάρχει δυνατότητα να εφαρμοστεί αυτό που λέει δημοκρατία στην πράξη. Ναι, σαφώ. Διότι ο ελληνικό λαό είναι κατά βάση δημοκρατικό. Το έχουμε απολύψει και σε στιγμές που χρειάζεται η εθνική συστήρωση. Ε, δεν θεωρώ ότι ε, βασίζεται σε φασιστικά ε, και απολυταρχικά ε, ένστικτα. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να δούμε από τι που χρειάζεται και να ενωθεί και να παλέψει τον εαυτό. Ε, βέβαια, αυτή τη στιγμή έχουμε έναν εαυτό ο είναι Ουσιαστικά δίνεται μια ερμηνεία καταποδοκούν το από τους εκάστοτε ηγετής οι οποίοι λυμένονται και εκμεταλλεύονται την εξουσία με διάφορους τρόπους Πρέπει να δούμε, δεν θέλω καταρχήν να με θέλω να πω κάτι πάρα πολύ απλό ότι πάνω απ' όλα έτσι πρέπει να υπάρξει τη των ενόχων για αυτό. Ε, και πρέπει να δούμε την αρχή από τις ε, εκλοσυνελέσεις του 1821 ότι εκλεγμένοι λιγότεροι λοιπόν, σαν παραστάτες. Ε, γιατί? Διότι το παρά είναι εγκύτητα επί των χειροπιαστών και ομοιότητα επί των νεοητών. Ο παραστάτης ένιζε, ε, μοιάζει μάλλον με τον εκλέγοντα ναό αλλά δεν είναι ο εκλέγοντας ναός. Ομοιότητα είναι το ταυτόν ή διότι στα αιτήματα με τον εκλέγοντα. Λοιπόν, τα ευτήματα του λόγου δηλαδή ο παραστάτη θα μεταφέρει στην εκλοσυνέλευση. Για να καταλάβουμε λοιπόν τι σημαίνει έχουν συνελίξει και πώς μπορούμε να φτάσουμε στο, στο, στο, στο στόχο που είναι η δημοκρατία. Ε, κάτι από αυτό βλέπουμε σήμερα και στα ελληνικά δικαστήρια όταν ο δικαστή καλείται ο δικηγόρος ο και ο εκείνος απαντάει παρίστανα κλπ. Δηλαδή ε, θα εκφράσω την άποψη του κατηγορουμένου χωρίς να είναι ο ίδιος κατηγορούμενος. Λοιπόν από τότε όμως η παρέστηση τελείωσε και άρχισε το παραμέλειο της αντιπροσώπευσης. Η διαφορά είναι εμφανέ Τίποτα δεν ταυτόχρονα είναι το ίδιο αντιπροσώπου με τον εκλέγοντα λαό. Ο εκλέγοντα λαό δίνει την εντολή και ο έχει την ελευθερία διαχείριση των κομμάτων. Και από εκεί και πέρα θα και το άρθρο η υπουργών και τα λοιπά, δεν απατώ με το άρθρο Λοιπόν, θα. Καλησπέρα και από μένα, ο Γεια σου Γιώργο. Καλησπέρα και από μένα, είμαι ο Καλησπέρα, το ε, okay. Το, ε, το κατασυνείδηση λοιπόν που α, ε, λέγουν σήμερα οι σημερινοί αντιπρόσωποι κλπ είναι ότι ακόμη και πολύ διαφορετικά αναπράξουν από αυτό που τους έχει δώσει εντολή ο λαός έτσι, τα άντρα 60 και 60 με τον συντάγοντας σωσμό των τυράννων δεν έχει κρίνητα το λόγο με το και δεν είναι το πρόβλημα με τη συντακτική ορίζινόλωση Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά της συντακτικής διακοινωνικής συνέλευσης και της διακοινωνικής συνέλευσης η οποία πρέπει να υπάρχει στην πραγματικότητα. Έτσι, όλα τα θέματα που υπάρχουν στα ιστορία και τα κτλ. δεν έχουν σκοπό άλλα Θέλουν να αναγνωρίσουν το σύνταγμα, αλλά έχουν μια από ίδια. Σε βουλήματα, τα κτλ. δεν βλέπεις ότι σε δεν καταλαβαίνεις κτλ. Άρα τι πρέπει να κάνουμε. δούμε α ή του προγώνε μα, δηλαδή τι γειτονεί στην ευρωσυνέση για όλε τι παραγωγικέ τάσει για να μην υπάρχει ταξική διαφορά ε, ε, ε, ή διαληψίε. Λοιπόν, μια δεχτή συζήτηση χωρί καμια πρωτοβουλία από του αντίνο των μέσων ενημέρους ενημέρωση, που γνωρίζουμε μεγάλου Άρα λοιπόν, πρέπει να προωθήσουν τη ταξιδιωτική συγνώμη μεθροσυνέυση και μέσα από εκεί να γίνει το πολύ δευσμό στη δημοκρατία. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε συνεβουλευτική ελληγραφία βάσει την βρετανική μοδέλου μετά την επανάστηση του μηχανική. Αν δεν να Και περνάμε και στο δημοκρατικό καθεστώς. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνουμε ότι η δημοκρατία έχει λάθο βάσει και χρησιμοποιείται λάθος με διάφορα πρόσημα στο να αποτελέσει ένα λαμφασμένο με δόλο ε, πολλοί δευμάς, το οποίο σου λένε γιατί δεν είσαι ελεύθερος, επειδή έχεις μια δημοκρατία, ας πούμε, γιατί τι άλλο μπορεί να θέλεις, ενώ δεν έχουμε δημοκρατία. Αυτό θα πρέπει να το καταστήσουμε στις συνειδησίες του ελληνικού λαού. Και να δούμε ότι διάγουμε μια ε, άκρουσα, άκροσπασίδουσα ε, ε, ολιγαρχία, η οποία, συνεχώς, έχει και δεύσεις αμάδος. Δηλαδή, οικογενειοκρατία. Και μέσα από όλο αυτό, υπάρχει το σύμπλεγμα των κουμπάρων κτλ., οι οποίοι καθορίζουν πολιτικέ και έχουν την νόμη τη εξουσία και το χρήμα, κτλ. Και καθορίζουν το μέλλον τη χώρα. Δεν νομίζω, βέβαια ιστορικά, δεν μπορείτε να τοποθετηθείτε εσεί, απλά εγώ θέλω να κάνω σαφέ ότι πρέπει επιτέλου να μιλήσουμε ε, για το ποιο είναι ολιγάρχη, για το ποιο είναι φαθίστα, για το ποιο είναι δημοκράτη και επιτέλου να μάθουμε να σεβόμαστε. Για πολύ Και από πέρα Ο κυρία λαό θα αποφασίσει για αυτό το θέλει ναι. Έχουμε ναι. μάθει να ισοπεδώνουμε τα πάντα Ναι Κωνσταντίνα να κάτι Να βάζουμε την ταπέλα του βασίτα Κωνσταντίνα Παρέμβαζε με αυτή κατάλαβα Ότι πρέπει ο κόμμος πλέον να κατανοήσει Ποιοι είναι αυτοί που μας κυβερνούν Πρώτα απ' όλα Αν έχουμε ε, δημοκρατία το... ή όχι πολύ. Λοιπόν ε, Σαφώς απλά το αυτή δεν είναι πρόσωπα, είναι ένα ολόκληρο σύστημα που παίζεται πάνω σε αυτό. Ναι, σίγουρα. Ή εγώ ή εσύ, ή η Α ή η Β να πει αύριο στην εξουσία, με αυτό το συνδεδεμένο πολιτικό σύστημα, πάλι δεν θα είναι δημοκρατία. Ναι. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Δεν είναι θέμα προσώπων, αποκλειστικά. Ναι, πριν αναφερθήκαμε ότι οι δημοκρατίε, οι οποίε έχουν και προσωπική μπροστά, κάποια αντίθετα μπροστά, είναι κατ' επίφαση δημοκρατίας έτσι και αλλιώ αυτό το γνωρίζουμε λοιπόν θέλω να σου κάνω μία ερώτηση στο θέμα που αναφέρει πριν για τις εθνικές συνελεύσεις και τα ε, λοιπά έχεις κάποιες προτάσεις πως μπορούμε να ενώσουμε αυτόν τον κόσμο που θεωρούμε ότι είναι εν πάση περιπτώσει μέχρι αυτή τη στιγμή έχει κατανοήσει ε, και είναι όσο μπορεί πιο κοντά ας πούμε στη δημοκρατία δεν μπορώ να πω, να πω ας πούμε ότι είναι απόλυτα ε, στη δημοκρατία αλλά ε, ε, ε, ε, έρχεται κοντά στη ε, Δημοκρατία. Πώ μπορούμε λοιπόν αυτού του ανθρώπου να του ενώσουμε, Κάτσε, Αργέρι, όπω είπα και πριν, είμαι στον δρόμο στο να κατανοήσω απόλυτα τη Δημοκρατία και αυτό σημαίνει το να πετάξω τον εγωισμό μου για να μπορέσω να ακούσω και την άλλη άποψη, όσο και να διαφωνώ. Λοιπόν, και να μπορέσω με επιχειρήματα έτσι, να στηρίξω αυτό που πιστεύω και να τεθεί σε διαβούλευση η ορθότητα ή όχι τη άποψή μου. Από εκεί πέρα ε, τεσί, κάποια βαφητάλλα μια δημοκρατία της, είναι το επιχείρημα, το επιχείρημα, του επιχείρημα και το πιο σηκείο, για να μπορεί να φτάσει το προκείμενο <Κι> και είναι <μιλήνα νίκουσαν. Κι> ενήκουστον. Όταν λοιπόν έχουμε ένα, οι περισσότεροι έχουν επαγγεδεθεί σε έναν ολοκληρωτικό προσκέψη είναι αυτοί που δεν μπορούν να αφήνουν να φυστηθεί διαφορετικό αλλά ονομάζεται δημοκράτη. <Κι> ναι. Λοιπόν, το οποίο το έχουμε ζήσει καταφόρως με τους συντάγματες. Ε, λοιπόν, αν δεν αφαιρείται το διαφορετικό δεν θα επιτρέψουν τη δήμοση. Δηλαδή, δεν θα μερθωθεί ποτέ μια κατάσταση. Αν αρκεί να συζητιέται η διαφορετική άποψη, τότε θα υπάρχει συγχρονία. Ακριβώς, <laughs> κοιμής. Και, και γελάνε και τα λιτά και τα λιτά και, και βρίζουμε και σουβόβουμε παμπέλους και ναι. τλπ. Ακριβώς, κοιμής. Λοιπόν, ε, αυτό ε, συ, συμβαίνει επειδή κάποιοι νομίζουν πως κατέφνουν τη το σοφία του Θεού. Ε, είναι σαν <Σιναι> το χρέο του αφού το όργανο φύγανε με τα ζώα. Η <Σιναι> τακτική αυτή είναι στον ολοκληρωτισμό, το είναι η προσαρμογή τη βία του 35 το να ζει πριν κάλικους, 230 του μισθούς, να στις αιτίες του 2014 που ζουν σήμερα. Άρα, το μέλλον είναι η άγνοια που σερβίρικα καθ' ανοιχτά, αλλά στην πραγματικότητα είναι και, στη, και, στη, και στη σχολεία. Παν <Σιναι> γνώση. Λοιπόν, άρα η άγνοια του τρομοκρατία, αυτό που κάθεται στο κανατέ, μια που την πολύ τελευταία έκθεση, τον Αγαπή α πούμε τον κύρανο, τον γεννής μου μη ξέρει και άκαρτος γνώσεις και αυτά τα βήματα που παραπάνω είπα, για να διευθυνά το λαό το διέρητο βασίλευε Εκείς ναι, μιλάμε όλοι για φασισμό αλλά όσο στο κάτι διέρητο μην ξέρουμε τι είναι ο φασισμός ε, Κωνσταντινά, σε αυτό το θέμα που έδειξες τώρα τη δημοκρατία του ανθρώπου που κάθε στον καναπέ ή του νοικοκύριου ή του εργαζόμενου θα κάνουμε μια ειδική εκπολή πάνω σε αυτό το θέμα Ά, πήμε, το με, το πούμε. Ναι. Πώς, πώς καταφέρνει το σύστημα να το κρατεί τον κόσμο Και να τον έχει ε, στον καναπέ στρωμένο και να μην αντιδράει Θα κάνουμε μια ειδική εκπολή πάνω σε αυτό το θέμα Αργυρί, αργυρί, συγγνώμη που ουσοδεύω από όλα Αυτό που είπατε πριν είναι ο λόγος που δεν αντιδράει Υπάρχει, ε, υπάρχει ο Δηλαδή δεν υπάρχει το, το πρόσημο Το πολιτικό πρόσημο να ενεργοποιήσει τον το πολίτη και να τον βάλει σε μια διαδικασία πάνω στην οποία θα μπορέσει να σκεφτεί χωρίς, χωρίς να έχει... Ε, ε, να, ε, Πώς να το πω, στο να βρει ένα πολιτικό αντικείμενο πάνω στο οποίο θα δώσει όλε τι δυνάμει, δεν, ναι. δεν είναι μόνο το πολιτικό αντικείμενο, είναι. Έχει... μόνο πολιτικά, δεν ναι, Έχει μόνο το υπόβαθρο ιδεολογικό Ναι, ναι, ε, ναι ε, να πω κάτι πάνω Αν αφορήσω το δάχτυλο στον άλλο που κάνετε στο σπίτι του γιατί βγαίνει έξω, θα μου πού να πάω. Ναι, ε, όμω, ξέρει ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι ε, πώ αναγκάστηκε αυτό ο άνθρωπο και κάτι στο στον του ε, πρέπει να βρούμε το αίτιο. Το αίτιο υπάρχει. Το αίτιο υπάρχει και μπορούμε να το κάνουμε ανάλυση. Γι' αυτό είπα ότι ε, αυτό θα, θα πρέπει να γίνει μια εκπομπή ολόκληρη πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί ο κόσμο πήγε κάτω του καναπέζου και δεν αντιδράει. Λοιπόν. <Συρίζει> <Συρίζει> να σου κάνω μια. Την αντίθετη ερώτηση. Όταν κατεβήκανε ένα εκατομμύριο κόσμο στην πλατεία. Και αν κατέβηκε, δεν έκανε το χρέο του. Κατέβηκε το 1 πέμπτο του λαού τη Αθήνα. <Συρίζει> ναι, να το πω έτσι. Ναι. Λοιπόν. Τι είναι οι λόγοι που δεν ξαναβγεί έξω. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Όχι γιατί κάθεται σου για να πει σήμερα. Ναι. Για ποιο λόγο δεν και για ποιο λόγο δεν μπορεί να την πει να βγάλει κανεί. Ναι, μπορώ να σου απαντήσω πάνω σε αυτό γιατί δεν ξαναβγεί ο κόσμο. Ε, αν θυμάσαι ότι όταν είχε, είχε πρωτοβγεί ο κόσμο έξω και είχε μαζευτεί γύρω στου 500.000 τότε, αν θυμάσαι, ε, μετά πέσανε τα μάτια. Κάθε φορά που γινόταν οποιαδήποτε σε καθημερινή βάση, Άρα, πέθανε τα ΜΑΤ. Δηλαδή τρομοκρατούσαν Άρα, τον κόσμο με την επέμβαση ε, των ΜΑΤ, με την καταστολή. Άρα η καταστολή, πολύ ωρα. Άρα πώς. είναι τε, πάρα πολύ εμ, ε, ξεκάθαρο μπροστά μας, οτιδήποτε κινείται σε, σε όχλο, χωρίς ιδεολογικό πρόσημο και χωρίς στόχο, δεν μπορεί να πάει πια να. Σύμφωνοι, σαφώ συμφωνώ. Δεν, είναι, δεν είναι διαφωνώ μαζί σου πάνω αυτό. Να, να, να σου κάνω μια ερώτηση. Θεωρεί ότι μπορεί αυτό ο όχλο, α το πούμε, ή όλοι αυτοί οι οποίοι εν περιπτώσει έχουν σε έναν βαθμό, ένα βαθμό συνειδητότητο μπορούν να αρχίσουν να συντονίζονται, να ευθυγραμμίζονται σε μια κατάσταση που θα δημιουργήσει έναν αντίθετο πόλο στην υφιστάμενη ε, κατάσταση και ότι θα έχουν και το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Ναι, πιστεύω αυτό. Αυτοί, αυτοί. Ε, και πάνω σε ποια βάση το πιστεύω αυτό, Ευρή ε, ε, Πιστεύω ότι ε, ε, όσο τερνάει και εξευκίζουν ε, τα και γύρω τα πολιτικά της σύμβατα, τύπου κοινωνισμός, ο σοσιαλισμός, ο δεξιά, αριστερά και όλα τα σχετικά, που για μένα είναι κάποια επίκτητα χαρακτηριστικά για το διέρε και Βασίλευε, ενώ η δικαιοσύνη, η ισονομία, η ισοπολιτεία λύνουν όλες αυτές τις εκεί και τα ταξικά και όλα. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν αρχίζουν και εξευθύνουν όλα τα συμμετής του κόσμου πιστεύω ότι σε κάποια φάση λοιπόν ο άνθρωπος θα είναι ε, σαφώς και θα είναι δεκτικός στο να ακούσει ότι ο μόνος δρόμος είναι η δημοκρατία. Δηλαδή μόνο εκεί ο άνθρωπος είναι ελεύθερος με υποχρεώσεις, με δικαιώματα, αλλά πάνω απ' όλα ακούγεται η γνώμη του είναι πολίτης. Πολίτη δεν σημαίνει κεκτημένο. Δεν υπάρχει τίποτα κεκτημένο. Κάθε μέρα παλεύει για τα ζητήματα τα οποία θα σε κάνουν πολίτη ενό έθνου, ενό κράτου, μια πατρίδα, πάνω από χθε. Μέχρι το τέλο τη ζωή. Ορίστε? Μέχρι το τέλο τη ζωή. Παλεύει. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει, μάλλον εφόσον οδεύουμε προ την διάλυση αυτών των προσήμων, του Αριστερού, δεξιού κτλ. Και, και πάνω σε αυτό μα βοηθάει πάρα πολύ το πολιτικό σύστημα, γιατί αυτό αυτοδιαλύεται ιδεολογικά. Λοιπόν, αυτό αυτομάτω φέρνει τον κόσμο πιο κοντά. Αυτοί το λένε κέντρο, α πούμε. Γιατί δεν έχουμε μάθει να μιλάμε με δημοκρατία. Ωραία. Το φέρνουν πιο κοντά στο κέντρο. Αυτό σημαίνει ότι το φέρνουν πιο κοντά στο στόχο που έχουμε θέσει εμεί. στην Την εκπαίδευση για τη δημοκρατία. Βέβαια, αν αύριο ο πολίτη έχει την εξουσία, εγώ, εσύ και 10 εκατομμύρια άλλοι Έλληνε, σαφώς θα αρχίσουν την παιδεία μέσα στα σχολεία, τι σημαίνει ε, δημοκρατία, τι σημαίνει πολίτης, τι σημαίνει πανανθρώπινο τι σημαίνει σεβασμός, τι σημαίνει ισότητα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο ε, είναι απλά το έχουν φροντίζει να εξαφανίσουν με την βασική εκπαίδευση και βγάζουν ανθρώπου οι οποίοι έχουν μάθει να θεωρούν δημοκρατία και ρηγανθία. Ε Ορίστε. Εδώ Κωνσταντίνα να σου πω γιατί ε, με αφορμή ένα μήνυμα που λόγω από μια φίλια προάδρια, τη Μαρία ε, ε? η οποία επισημαίνει ότι ο κόσμος προδόθηκε από αυτούς που πίστεψε και δεν φταίγανε αποκλειστικά τα ΜΑΤ που δεν ξαναβγήκε στον δρόμο. Εγώ να συμπονόμαστε την άποψη ε, και ήθελα να ακούσω και εσένα πάνω σε, σε αυτή την παρατήρηση της φίλης ε, του. Ε, προάδριας. Η διαφωνώ κάθετα ε, και χριζόντια, αν και δεν έχω τη Μαρία στις αυτοχρονοί έτσι Ακούει, να μπαρίζω, μπορέσουμε μπαρίζω. να κάνουμε διάλογο, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί να πει ότι πιστεύω κάτι, διότι δεν μπορεί να είσαι σίγουρη ότι πιστεύει στον εαυτό σου. δηλαδή Αυτό το οποίο μα έχει, να το έτσι, εκπαιδεύσει το είναι σύστημα από πριν να πει ότι κάτι για να φτάσει ένα στόχο είναι να ενημερώσει ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι είναι βάλτοι. Είναι βάλλοντα γενικότερα, έτσι, Α, σε διάφορες καταστάσεις. Οπότε για μένα οι ηγέτες είναι, πολύ, πολύ, είναι μια έννοια η οποία ε, δεν με ακουμπάει. Πιστεύω στους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να εμπνώσουν και όχι να ηγηθούν. Ε, και πιστεύω ότι τα θέλους πρέπει να είναι ηγέτες του αυτού του. Και μάλιστα είναι και ο τελός, έτσι. Δηλαδή, Είσαι, με, η γουμ, η γουμ, mm. με μια προσπάθεια σε ένα μια του μιας, yeah. μιας σκήνης, Αυτό τουλάχιστον είναι η προσωπική μου άποψη και στη μεταφέρω έτσι, και εφόσον επιτευχθεί ο στόχος δεν τη ούτε αξιώματα, ούτε, ούτε δάφνες. Μα ε, γι' αυτό μιλάμε ε, για ε, κλήρωση, ε, γι' αυτό μιλάμε ε, για ανακλητότητα, ε, γι' αυτό μίλησα ε, πριν α, για παραστάτε. Αυτό σημαίνει η εξουσία Αυτό το ότι η εξουσία είναι πάρα πολύ μεγάλη παγίδα. Η η εξουσία είναι κάτι το οποίο αλετριώνει. <χει> <χει> <χει> <χει> <χει> <χει> Γιατί αυτό και τη χρησιμοποιούμε το σύστημα, έτσι. Άρα. και πολλή κουβέντα από την πολιτική, συνέχεια εξουσία. Σε μια πρόταση, η 10 λέξη είναι εξουσία αυτή. Εντάξει, δεν ξέρω αν ακούστηκε εγωιστικό, αλλά δεν πιστεύω σε ηγετέ και δεν πιστεύω σε οτιδήποτε πέραν από την λαϊκή ετιμιγορία, την απόφαση του λαού. Και οφείλω, αν διαφωνώ με την απόφαση του λαού, να την δεχτώ για να μπορέσω να γίνω ένας uh, χρήσιμος πολίτης με τις εκτόσεις που θα κάνω αν έχω κάποιες άλλες ιδέες ή έχει. Λοιπόν. Για το καλό πάνω της πατρίδας. Τώρα αν είμαι εγώ μία σωστή η άλλη άλλοι οκ. δεν είναι λάθος. Okay. Οκ. Λοιπόν. Ε, αυτό το μας προδόσον αυτοίς που πιστέψαμε. είναι ακόμα βρισκόμαστε ασύμως σε μία εμπειριακή φάση πάλι για ανθρώπους που πιστέψανε που μαγεία, την αθεΐα, δεν είναι και δεν ήκαμε γιατί πιστεύσαμε κάτι. Δεν το γιατί, γιατί, γιατί ε, αυτό ήταν μια λαϊκή αντίδραση Έτσι. Αλλά δεν είχαμε ήμαστα, συνοχή ήμασταν συλοχί, իմασταν μεταξύ η ε, υπάρχει ένα τραγούδι του του Λούδου του Ξυλούρη, το, οποίος, ε, Βάρναλη, το, Thima, το οποίο τραγουδάει τον Γωστί τον Βαρναλί, το Aithe Thema Antepsónio, το οποίο θα μα μας δώσει, την απάντηση στο τι μπορεί να κάνει αυτός ο λαός αν ξυπνήσει ε, και πάει, θα, προ, θα προτρέψει τους ακροατές ε, να κατεβάσουν ολόκληρο το ποίημα του Βάρναλι, να το μελετήσουν ε, διότι είναι κωδικοποιημένη η κατάσταση που ζούμε σήμερα με πολύ ωραίο στίχο, και πολύ μπηκτό στίχο και, και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτό που λέει αντιθύματε ψώνιο, αν ξυπνήσει μια ταχθενά από τα δουλειάς, έχει να κάνει με αυτό και θα το, θα, το, θα, το, θα το συνδέσω με αυτό που έγραψε η Μαρία, ότι δεν τα ματ, ότι τα ματ είναι κομμάτι του λαού. Ο, ο, έχουν, έχουν, το σύστημα έχει καταφέρει να δημιουργήσει αντίπαλε παρατάξεις, λαό, στρατό, Προσέχτε, τι, τι κατάφερε να κάνει να σπάσει αυτό το πρώτο κομμάτι του, του οπλιτη πολίτη. Το, Ένα άντρα στον ματ μπορεί να έχει έναν αδερφό που είναι από την αντί, πέρα, όχι να το πω έτσι, και να τσακώνεται μεταξύ του. Γιατί, γιατί κάποιοι του έχουν βάλει στρευλά πρότυπα, μίλησε ο Γιώργος για πρότυπα, αν μην έχουμε πρότυπα, αυτά που υπήρχαν κάποτε στην ηθολαγία μας, έτσι. Να ε, δηλαδή, και, με ε, αυτόν τον πληρώσει, είχε ένα σημαντικό που είπαμε για τα πρότυπα. Για γιατί αυτό, γιατί αν καταλάβουμε ότι μέσα από τι μεθόδου της προπαγάνδας, της επιβολής του συστήματος, έχει καταφέρει να κάνει αυτή τη διάσπαση, και να δημιουργήσει σε αυτές τη λέξη δηλαδή, δεν θέλω να την πω, και τα σώματα ασφαλεία και τα σώματα στρατού, τα οποία είναι σε αντιπαράθεση με το λαό. Και μάλιστα υπάρχουν και αντιρρησίε συνειδήσει, οι οποίε σου λένε: Δεν έχω πρόβλημα να παραδώσω την πόλη, αλλά έχω δική, θέλω να ψηφίζω. Προσέξτε, δεν με ενδιαφέρει αν θα παραδοθεί η πόλη, δεν με ενδιαφέρει αν θα κατακτήσουν οι Τούρκοι, αλλά θέλω να έχω δικαίωμα να ψηφίζω. Προσέχτε έτσι. Μου έρχεται σε πλήρη αντι, αντι, αντιδιαστολή, ακόμη και με αυτό, με το τη φύσεω πρόταγμα που λέει ότι ακόμη και το οποιοδήποτε ζω υπερασπίζεται την πολλιά του. Το οποιοδήποτε ζω. Έτσι, δεν μπορεί να βάλεις ένα κουλάκι μέσα από τη φωλιά, θα σε φάει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν έχουν καταφέρει και έχουν διασπάσει. Και εδώ θα, θα θέλαμε να κάνουμε, να ακούσουμε τον Νίκο το του Ξηλούρη. Ε, Κωνσταντίνα, να σε, να σε διακόψουμε γιατί θα έχουμε και άλλες ε, ε, παρεμβάσεις σας. Α, οκ. Κλείνοντας, μπορώ να προσθέσω κάτι. Κλείνοντας περί αυτών που του πέψαμε και και Εννοείται ε, για ανθρώπου του οποίου μπορούμε να αντιθέσουμε, ε, ε, υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε ηγετή σκου και σε ήρωε. Οι ήρωες που φυλακίστηκαν, προπυλακίστηκαν, ιδρύθηκαν, δολοφονήθηκαν και εκτελέστηκαν. Ήταν άνθρωποι δική μα που έφεραν το αξίωμα Έλλην. Ήταν σπόροι. Στη μορφή του είναι ο Λεωνίδα Καραϊσκάκη, ο τίμιος αγρότη, αυτός δεν έχει όνομα, ο, ο, ο άδειος του στρατιώτη που <Καινά>, μαγει τέχνης της ζωής, που οι και οι ανώνυμοι οπλίτε που πέσανε τα πράγματα, ούτε άγνωστοι ούτε, ούτε, ούτε ανώνυμοι, ανώνυμοι, ούτε... ανώνυμοι απλώ δεν του αναφέρουμε. Του αποσοπούν. Αυτό εννοώ, ανώνυμοι. Γι' αυτό λοιπόν, λοιπόν αφόσονται. και ακούμε σου λέει ότι πρέπει να βγει μπροστά ένας τρελός για το λέμε τρελός σήμερα. Ενώ παλιά ήταν ήρωα, α πούμε έτσι. Για να δείτε πώ πώ είναι η αλετρίωση των προτύπων. Η παραποίηση. Η παραποίηση. Λοιπόν, και σαν θέλω να πω ότι. Ε, πρέπει να φορέσουμε ξανά την πανοπλία μας αυτή του πολιτικού όντω. αυτό είναι το καθήκον μας να είμαστε πολιτικά όντα ε, και όχι υπηκοή λοιπόν να έχουμε τη γνώση να έχουμε το στόχο και να έχουμε ε, την άποψη η οποία δεν θα περνέμε μέσα από φύλτρα όλων αφού να μας μπερδέψουν Κωνσταντίνα έκανες πολύ ωραίο επίλογο και ε, σε ευχαριστώ να... πάρα πολύ για την παρέμβασή σου ήταν ε, και ε, αξιοσημείωτη και πιστεύω αρκετοί όσοι θα σε άκουσαν θα πήραν και κάποιο μήνυμα από όσα είπε. Επιστεύω ότι πάνω, πάνω από όλα είναι ο λόγος. Έτσι. Ε, και εμ... εννοείται ότι σε επόμενη εκπομπή, σε κάποια επόμενη θα κανούσουμε ένα συμπαρέα μας, έτσι. Ναι, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> με τα χαρά θα είναι και γιατί θυμούω πάρα πολύ την πρώτη βουλία που πήραμε. Ε, ε, ε, ελπίζω πώς, και α... να υπάρχουν πολλοί ανθρωποι και συμπολίτες μας. Κωνσταντίνα, ναι. Κωνσταντίνα ναι. σε δευσμεύουμε στον αέρα από τώρα. Εντάξει. Ε, την άλλη φορά μιλήσουμε για τον Άγγελο Σικηλανό με τον Νούνο που έγραψε το Άγγελο. Εντάξει. Ε, ε, ε. Πολύ, ωραία, πολύ ωραία. Χαρήκαμε για την παρέμβασή σου. Ε, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό ε, απόγευμα. Εμεί ευχαριστούμε ε, για την παρέμβαση. Καλό, ε, καλά, καλή καλά. συνέχεια. Καλό απόγευμα. Ε, καλό καλό. Ε, καλό Να περάσουμε τώρα, φίλε και φίλοι. Σε ένα τραγουδάκι του, όπως ε, το ανέφερε ο δήμαχος Πώς και δεν το ανακάλυψα τον εφιάλτη ε, απολάσετο το, ε, με... ακούστε το ε, Και βασικά δώστε προσοχή στο στίχο <laughs> <laughs> Να'στε λίγανε τα ξεράδια Και πονάνε τα ρημάδια Κούτσα μια και κούτσα δυο Στη ζωή στο ρήμα, δυο με ροδούλοι, ξενοδούλοι. Δερνανούλοι, αφέντε, δούλοι. Ουλι, δούλοι, αφέντικο. Και μ' αφήνα νηστικό. Και μ' αφήνα νηστικό. Ανυφορικά το χώρι, ανυφορικά κάτι φόρη, και με κάμα και βροχή. Ω μου βγαίνει η ψυχή, η 20 χρονογωμάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην εμπαστιά του χωριού την εκκλησιά. Του χωριού με εκκλησιά. Αιδε θύμα, αιδε ψώνιο, αιδε σιβολλοεονιο, αξιπνίσις μονομιάς, θα θανάποδαο τουνιάς. Αιδε θύμα, αιδε ψώνιο, αιδε σιβολλοεονιο, αξιπνίσις θα θανάποδαο Με το βόδι άλλο πόη κι άλλο πόδι Όργονα στα ρέματα, τα φέντο στα στρέμματα Και στο πολεμόλα για όλα Κουβαλούσα πολύ βόλα να σκοτώνω τη λαϊ, Για τα φέντι το φαΐ Να σκοτώνον τη λαϊ, Για τα φέντει το φαΐ Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολό αιώνιο Άρθαν από δαό mm -hmm. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει Άλλο ήλιος έχει βγει σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη Κοιτά οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει. Σαν τη θάλασσα ανοιγεί. Κοιτά οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει Έχει πλασικό κινήσει Άλλος ήλιος έχει βγει Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιδε θύμα, άιντε ψώνιο Άιδε συμβολόνιο Αν ξυπνήσεις μόνα μιας Άιδε, από τα άιδε, θύμα, άιντε ψώνιο Άιδε συμβολόνιο Μονταμιά πολλά δωνιά στα ποταόνια. Αγαπητοί φίλοι ακούτε το πλατεία Radio. σε μια εκπομπή που κάνει την πρώτη τη παρουσίαση, τα πάνταρή, με το να το μαρινάκι, το βρεανοτορέ, το γύρω το κατσίκι. Δεχόμαστε τηλεφωνικέ παρεμβάσει. Είχαμε μια πολύ ωραία τηλεφωνική παρέμβαση, από τη Βλέπαση Κωνσταντίνα. Ε, για όποιον θέλει, ισχύει το τηλέφωνο 210 60 42 Δεχόμαστε και τα μηνύματά σας, τα οποία είναι ενθαρρυντικά και ευχαριστούμε γι' αυτό. Ε, ε, είχαμε, πριν την παρέμβαση της Κωνσταντίνα, είχαμε ακούσει ε, ένα απόσπασμα από τον Χρήστο Τωρίγα, ο οποίος ε, έχει κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα πάνω στη δημοκρατία του Εφιάλτη ε, και τη διακόψαμε προκειμένου στο καλύτερο σημείο που ήταν ακριβώς η ουσία της δημοκρατίας της οποίας περιέγραφε ο Χρήστος, πια η κατάρριξη της οικογενειοκρατίας. Αυτό καταφέρανε με τη δημοκρατία, δηλαδή στην ουσία να μην συνεχίζεται επουδενή η, η, η, η εξουσία και το αξίωμα από γενιά σε γενιά χωρίς να υπάρχει αυτό που λέμε ικανότητα, το κριτήριο και το κυριότερο η απόδοση των ευθυνών. Ε, Αργύρι, πως πρέπει να δούμε λιγάκι ποιά είναι τα στοιχεία εκείνα τη δημοκρατίας, ε, τα οποία στην ουσία τη διαφοροποιούν από, από αυτό που ζούμε σήμερα ή από αυτό που μας ετοιμάζουν ε, στο μέλλον να ζήσουμε μέσα από μια ε, παγκοσμιοποιητική, ίσως φερομενική, όχι δημοκρατία, την Ναι. Ε, βασικά, να δούμε ποιε ήταν οι βασικές αρχές λειτουργίας της άμεσης δημοκρατίας. Το άμεση βέβαια είναι υπερβολή. Το άμεση είναι υπερβολή. υπερβολή δεν είναι καθόλου υπερβολή, διότι υποδηλώνει, υπερβολή. απλά βάζουμε το επίτηθρο μπροστά με επιθετικό προσδιορισμό αυτών, διότι ο, ο, ο επιθετικό προσδιορισμό αυτός υποδηλώνει ε, την συμμετοχή, την άμεση συμμετοχή των πολιτών στι αποφάσει. Ε, στην εκκλησία του Δήμου, στι συνελέψει, δηλαδή. Και στι αποφάσει και στα δικαστήρια, δηλαδή ο πολίτη. Είναι ενεργός παντού. Να σημειώσω εδώ το εξής, ότι από την ημέρα στη δημοκρατία μιλάμε πάντα, έτσι, στην αρχαία δημοκρατία. Από την ημέρα που ένας πολιτης γεννιότανε, ήτανε αμέσως, αμέσως επιλαχών για οποιοδήποτε αξίωμα θα προέκυπτε, θα κληρονόταν. Γιατί τα αξιώματα δεν δεν είναι η βάση της δημοκρατίας της ε, Αθηναϊκής Δημοκρατίας ήταν ε, ο κλήρος ε, το έχει πει και ο Αριστοτέλης ότι κληροτάς τα δημοκρατικά, είναι τα αρχάς λοιπόν ε, να πούμε όμως για τις βασικές αρχές λειτουργίας της άμεση Δημοκρατίας ε, βασική αρχή αρχή λειτουργίας ήταν η Εκκλησία του Δήμου στην Εκκλησία του Δήμου που εκεί συνεδρίαζαν όλοι η συνέλευση δηλαδή του Δήμου, το, η συνέλευση των πολιτών. Ήταν η Λιέα, τα δικαστήρια δηλαδή, το, με ένορκους πολίτες, ήταν η Βουλή των πεντακοσίων που απαρτίζονταν από ε, 50 άτομα των 10 φυλών που υπήρχαν ε, στην ατική. Επίσης, <συλίες> θα πούμε ότι φιλές δεν σημαίνει φίλε σε, σε, <συλίες> σε, σε κοινωνιακό επίπεδο. Όχι, ήτανε, ναι. Ε, ναι. Ήταν στην ουσία ένας διοικητικού τύπου διαχωρισμός. Ευχαριστώ για την παρέμβαση. Ε, ναι, Έλληνες ήταν όλοι, Αθηναίοι πολίτες. <συλίες> Αυτό έγινε ο διαχωρισμό προκειμένου να μην υπάρχουν προνομιού και σε αυτοί περιοχές που <συλίες> να κάνουν μόνο πλουσίους ή μόνο φτωχούς ή, να λίγο ή μόνο το... εργαζομένους στη γη ή μόνο ξενόμου κομπηλάτες, να διευρυθεί ναι, αυτό, η μονο ξενομου Ναι, αυτό. διευρυθει η συμμετοχη των πολιτών σε όλη την Αττική. Αυτό ήταν από τα καλά που έκανε ο Κλισθένης, που πήρε και μοίρασε τον το πληθυσμό, ε, τον διασκόρπισε και, εττικής, και έβαλε ναι, και, έβαλε και πλούσιους και φτωχούς ε, σε όλη την Αττική, οπότε ε, από, ε, στις φυλές μέσα υπήρχαν και πλούσιοι και φτωχοί. Και ναι λοιπόν, από διαφορετικές περιοχές. Και από, ναι σίγουρα από διαφορετικές περιοχές δηλαδή ε, δεν είναι οι φιλέ όπως ανέφερε ο Ευρύμαχος. Λοιπόν να πούμε επίσης ότι για να μπορεί να λειτουργεί σωστά η, η αθηναϊκή δημοκρατία είχε βάλει και δικλίδες. Οι δικλίδες αυτές ε, είχαν μπει μόνο και μόνο για να αποτρέπτουν τους πονηρούς τους, οι ε, ιδιωτελείς. τους ιδιωτελείς ή εν πάση περιπτώσει κάποιους ρήτορες οι οποίοι παρέσυραν τον κόσμο δημαγωγούς. Δημαγω, τους δημαγωγούς λοιπόν για διάφορα ψηφίσματα που θα γινόταν στην Εκκλησία του Δήμου λοιπόν υπήρχε ο έλεγχο. Τη Εκκλησίας του Δήμου λέει τη Συνέλευση των Πολιτών σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς όλοι οι δημόσιοι κάθε χρόνο εκτός από τις διάφορες συνελεύσεις που γινόταν στην Εκκλησία του Δήμου που εν πάση σε κάποιες φορές ε, ε, αν διαχειριζόταν ε, τα χρήματα ε, <συντήλωση> του Δημοσίου έπρεπε να πάνε στην Εκκλησία του Δήμου και να ε, αναφέρουν πώς και τι χάλασαν και τι έκαναν ε, και αυτός ο έλεγχο γινόταν οπωσδήποτε και στο τέλος τη θητείας του κάθε δημοσίου λειτουργού. Ε, ήταν ο στρακισμός. Να πούμε εδώ και τι διάρκεια είχε. Θα τα πούμε μετά, θα τα πούμε στην ανάλυση και που, που θα κάνουμε μετά. Θα τα πούμε στην ανάλυση μετά. Λοιπόν. Ήταν ο στρακισμός Ο στρακισμός τι ήταν Ο ήτανέ ήταν ε, Μία ποινή Η οποία επιβαλόταν σε όποιον Είχε αποκτήσει δύναμη ή Υπήρχε πιθανότητα Να παρασύρει και να διασπάσει Τους πολίτες και να γίνει την ένωση ε, Στην πόλη Όσοι πολίτες θεωρούσαν Ότι κάποιοι Από αυτοί που είχαν αποκτήσει αυτή τη δύναμη είτε την οικονομική, είτε την πολιτική δύναμη, έγραφαν σε όστρακα το όνομα αυτού που ήθελαν να διώξουν από την πόλη και, να, ε, και ανάλογα πόσα όστρακα μάζευε το όνομα του κάθε ε, πολίτη εκείνης εποχής, να ε, αγγιζότανε. Βέβαια, για ένα χρόνο, βέβαια, δεν έχανε τα δικαιώματά του, ούτε τα πολιτικά δικαιώματά του, δεν έχανε ούτε τα οικονομικά δικαιώματά του. Όταν επανέρχονταν μετά από την... Ε, από τον οστρακισμό, δηλαδή την εξορία. ήταν εξορία. Ε, τα δικαιώματα του τα το ξαναπόκτωσε. Να πούμε είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, ε, λέγοντα εξοστρακισμό, μπορεί να μα φαίνεται κάτι κάπως περίεργο. Απλώ πήγαινε σε μια άλλη πόλη. Αλλά αυτό το απλό τη Ελλάδα. Ναι. Και ενδεχομένω εκτό Ελλάδα. Ε, Α ε, Είναι σημαντικό να πω ότι αυτό αυτό, τι, τι είναι το πρωτοκλήτη. Ότι σήμαινε ότι δεν ήταν αποδεκτό σε, σε αυτού του τύπου την κοινωνία την οποία είχαν. Και ήταν και μεγάλη ντροπή για αυτό. Ο... Και είναι επίση σημαντικό να πούμε, και, και αυτό είναι ε, πραγματικά πρέπει να το, να το λάβουμε υπόψη μα στη σημερινή εποχή, ότι δεν υπήρχαν φυλακέ. Δεν υπήρχαν δεσμοτήρια προσωρινά μέχρι να γίνει η εμπλήκα τη Λύπη. Γιατί γιατί ήταν εντελώ άδικο και άνευ νοήματο να μπει κάποιο φυλακή. Σου λέγε, εφόσον δεν συμφωνούμε, δεν θε τη δικιά μα την παρέα, να το πούμε έτσι, Έξω τραγίζεσαι, ή αν είχε την πόλη. Είχε βγει και φάει χρήματα σε πρώτη φάση. Δεν ε, δούλευε δουλευ, δουλευ, στα δημόσια. Η, η μόνη που πέθανε στην ποινή να στο πούμε του, του, <σ playable> του, <σύνω> του, του, του, του φανάτου, ε, που επιβαλόταν ήταν όσοι είχαν τη ε, ζημιώση. Εκδικώ είχαν Λοιπόν, αυτό σαν παρένθεση για το θέμα του εξτρεμισμού, για να δούμε καλύτερα το ε, τι ε, σημαίνει. Ναι. Να πω συμπληρωματικά όμως εδώ σε αυτή την παρέμβαση για να μην ξαναεπανέλθουμε στον νοστακισμό ότι ήταν και ατιμία ο νοστακισμός δηλαδή ε, ο ίδιος ο, ο πολίτης ο οποίος εξωστακίζεται δηλαδή πήγαινε σε, σε εξορία ε, ένιωθε άτιμος η δε, η δε πόλη η οποία θα πήγαινε να εγκατασταθεί από τη στιγμή που θα πήγαινε εκεί πέρα το θεωρούσαν και εκείνοι άτιμο και τον έδιωχναν από την πόλη της πήγαινε σε άλλη πόλη τον έδιωχναν και από εκεί άρα ήταν πολύ βασική τιμωρία ο στρακισμός και μπορεί να φτάσει σε σημείο να μην προλάβαινε να επιστρέψει τον χρόνο αυτόν πίσω και να πέθαινε στην εξωρία Εδώ φίλε και φίλοι, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα με κομμάτι από τον μεγάλο Παύλο Σιδηρόπουλο και τον ηλεκτρικό θησαία. Πάμε να τα απολαύσουμε. Απ' το πενήντα έχει να φανεί και εσύ διδόθηκες με στο λιμάνι με που χει μαραθεί. ηλεκτρικός της έασε σε κι η Αριάδνη έχει μου καθεί ηλεκτρικός της Αιάς σε κι Αριάδνη έχει μου καθεί σαν ασπάδαλα στα χρόνια σε μια ζωή χωρίς προοπτική χάνεσαι σαν το γλάρο στην ομόνια και όταν ψάχνεις λύσεις στη φύγη πληρώνεις όσο σωτά και κομματσιάζεσαι στην Ηλεκτρικό ηλεκτρικός σε ασεπτικά στο σκοτάδι ποιος άλλα πιάζει δίχω πληρωμή ποιος κύβει στους αφέντες το κεφάλι και ποιος τα βράδια χλαίει σαν παιδί ποιος ονειρεύεται πως κάποιοι άλλοι βγαίνουν και κάνουν πρώτοι την αρχή η λεκτικός σε πηγάδη. Τι άλλοι αγνοεί έχουν Να βάλει ο ονείρων αρπερίζουν και τα κεφάλια δέντια σπουλιά. Στα σούπερ μάρκετ δεν τέλειωσε η τιμή και σύμφωνα με τους καλοσιά. Για μια τρακόστιση και τι θα πούμε τώρα σαν παιδιά; Ηλεκτρικός τις και τα ρυπά; Φοβάσαι ότι θα την κατεγίδα και τα μας μπλούξι, όχι μη βροχή. Βάλε σε γιάλα μέσα την πατρίδα και κρύψε την καλά μέσα στη γη. Μη πως τη την σαν να πλατύνα Αφού η πανδόρα ανοίγει το κουτί ηλεκτρικός θυσέας που σε πηγάδει κι η αριάδη έχει μπερδευτεί μες στα σφαιριστήρια και μες στα γήπεδα την Κυριακή τώρα καθώς κοιτάς τα δινηστήρια ρωτάς τις έχουν στο κλουβί η λεκτυπώς της έαςε πηγάδι κι η Αριάδη έχει κρελαθεί Να κλείσεις τες πληγή θα να τη φτιά. Με τα μαρτύρια θα παζαρεύουν πάλι στα χαρτιά. Τρέχεις να ψάξεις μες στα καταφύγια και βρίσκει μια ευάλωτη γενιά. Μια πλαστική ανέμισε σημαία. Πίστεψε σένα να ταιό. Κρέμασε το μυαλό σε μια κεραία. Υπότιτλοι <Σι'> και τσικλάρο. και πως μέρα, όταν τα το και πως γίνεται τα γέννηση Φίλε και φίλοι μετά από αυτό το τη μουσική ανάσταση με τη μουσική Ανάσα και το κράτο Ισαιρόπουλο να συνεχίσουμε με τον Αργίρι να μα ε, τελειώσει για τι αρχέ δημιουργία τη δημοκρατία και μετά θα περάσουμε σε έναν ελεύθερο σχολιασμό και φυσικά οποιαδήποτε παρέβαση και συμμετοχή δική σα είναι και project, και την περιμένουμε με αγωνία να είστε καλά ναι θέλω να συνεχίσω και να πω το εξή ότι στην δημοκρατία της Αθήνας όσοι αναλάβανε ένα δημόσιο αξίωμα ε, καταγραφόντουσαν τα περισσιακά τους στοιχεία ακόμη και τα σανδάλια τους ο λόγος ήταν ο εξή να μην το μπορεί ε? το πόθεν έσχος που λέμε ακριβώς το ναι το κάνω πόθεν έσχος ο λόγος ήταν να μην μπορεί να πλουτίσει ο Αυτός που θα έχει το αξίωμα σε... κατά τη διάρκεια του αξιώματο του. Όταν λοιπόν ε, καταρχήν είναι λόγο κατά αυτά τα αυτά χρονικά διαστήματα στην Εκκλησία του Δήμου. Λοιπόν, ε, μπορούσε όμως και ένας πολίτης αν ε, θεωρούσε ότι ο Τάδε δεν είναι τίμιος μπορούσε να ζητήσει να έρθει στην Εκκλησία του Δήμου να γίνει έλεγχος να ελεχθεί έτσι να δώσει λόγο ε, επίσης κατά την κατά το τέλος της θητείας ε, του αξιώματο του η οποία διαρκούσε μόνο ένα χρόνο ε, έπρεπε να γίνει πάλι καταγραφή των περισσιακών του στοιχείο και δεν έπρεπε να έχει ούτε μία μνά παραπάνω από αυτά που είχε πριν να αποκτήσει το αξίωμα. Ε, Επίση ήταν ο έλεγχος στα οικονομικά από όποιον πολίτη αυτό που και προηγουμένω, από όποιον πολίτη θεωρούσε ότι ο οποιοσδήποτε ε, διαχειριζόταν δημόσιο χρήμα μπορείς ο οποιοδήποτε πολίτης να ζητήσει να κάνει έλεγχο και να φέρει τον οποιοδήποτε ε, δημόσιο λειτουργό στην Εκκλησία του Δήμου να κάνει απολογισμό. Επίσης ένα πολύ πολύ βασικό, μια μάλλον πάρα πολύ βασική δικλίδα ήταν ε, η γραφή των παράνομων νόμων. Τι ήταν η γραφή των παράνομων νόμων. Όταν στην Εκκλησία του Δήμου κάποιος πρότεινε ένα νομό, γιατί ε, τους νόμους τους πρότεινα, δεν είπαμε προηγουμένως, Αναφερθήκαμε ότι σπρώχναν οι ίδιοι οι πολίτε στην Εκκλησία του Δήμου. Λοιπόν, ε, Όταν, όταν κάποιο ε, πρότεινε ένα νόμο ο οποίο ζημίωνε την πόλη, ο οποιοδήποτε πολίτη έπρεπε να, να πάει να κάνει ε, το, αυτό για τον παράνομο νόμο και να απολογηθεί για τη ζημία που υπέστη το κράτο, η πόλη δηλαδή και ανάλογα με το κόστος της ζημίας, αποζημίωνε την πόλη. Ε, εάν δεν έφταναν τα χρήματα τα οποία είχε εκείνος ως περισσιακά στοιχεία, ε, τότε επιζητούσαν με άλλους τρόπους, για να συμπληρώσουν το ποσόν για, ε, για να αποζημιωθεί η πόλη. Έφτανε όμως και σε περιπτώσεις που η ζημία ήταν τέτοια, που μπορήσει να επιφέρει και θάνα. Οπότε όποιος πονηρούλης σκεφτόταν να φάει έστω και μία μνά το έμπαινε φρένο. Βασική δικλίδα ήταν η κλήρωση. Η κλήρωση και η εναλλαγή ήταν και η επιβεβαίωση, η επιβεβαίωση της ισότητας ε, μεταξύ των πολιτών. Η κλήρωση γίνονταν ανάμεσα στους πολίτες. λοιπόν, και η εναλλαγή στις, ε, ε, στις θέσεις των αρχόντων ή των δημόσιων λειτουργών επίσης για θεσπιστεί και το όριο το όριο ήταν μέχρι ένα χρόνο στο αξίωμα, σε οποιοδήποτε αξίωμα και επανεκλογή του για όλη του τη ζωή μόνο δύο φορές Επίσης ήταν και η συμμετοχή. Η συμμετοχή γιατί χωρίς τη συμμετοχή δεν μπορούσε να υπάρξει η λειτουργία της Δημοκρατίας και μάλιστα υπήρχε, υπήρχαν και κάποιοι πολίτες οι οποίοι είχαν λάβει το έργο να πηγαίνουν να μαζεύουν αυτούς τους πολίτες που αντιδρούσαν που δεν θέλαν να παρευρεθούν στην Εκκλησία. Λοιπόν. Άλλωστε και ο Αριστοτέλης ο Ρύζη, ότι πολλοί θεωρείται εκείνο που συμμετέχει στα κοινά. Και όχι μόνο. Είναι σημαντικό να βγουν αργήρια εδώ πέρα, να μου επιτρέπει το εξή. Λέω πλάτων ότι όποιο δεν ασχολείται με τα κοινά είναι υποχρεωμένος να κυβερνάται από τον Τι σημαίνει αυτό. Ότι κάποιο που δεν ασχολείται με αυτό που τον αφορά, δηλαδή την προσωπική ζωή, η οικογενειακή. Είναι και ότι εις ροϊκοί ανακαστικά, διότι είμαστε υποφρομένοι να ζούμε <συμίου> σε κοινωνία Λειτουργείς <συμίου> σε κοινωνία Εάν λοιπόν εσύ δεν συμμετέχεις σε αυτήν την κοινωνία θα δημιουργείς ένα κενό Και όπου δημιουργείται το κενό, τι σημαίνει <συμίου> Ροή να το συμπληρώσει, από ποιου, Από αυτού που είναι πιο, πιο, πιο έτοιμοι, πιο διαθέσιμοι <συμίου> Και αν εσύ είσαι ικανότερος Ο διαθέσιμο θα είναι χειρόντος από εσένα Αν εσύ δεν συμμετάσχει, η εκεί, είναι, εκεί είναι το κλειδί. Και είναι, ένα, ένα, ένα, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πολλοί λένε «Τι με νοιάζει με αυτόν τον άνθρωπο». Περνάω καλά. Πολύ ωραία, περνά καλά. Αλλά μέχρι πότε θα περνά καλά. Λοιπόν, αύριο τι με νοιαζει με περναω καλα πολυ ωραια περνα καλα αλλα μεχρι ποτε θα περνα καλα λοιπον αυριο τι γινεται Και γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Επειδή υπήρξε αυτή η ανεκτικότητα, η ανοχή και η διαρκή υποχωρητικότητα. Δεν συζητάμε για κυριολόγηση και τέτοια πράγματα. Τώρα τα πάντα γίνονται εν και όχι, όχι, η λέξη διαφάνεια να πούμε είναι μόνο στο λεξικό έτσι, και μάλιστα βλέπω ότι υπάρχει καμία, ας το πούμε, απόδοση δικαιοσύνη. το ξέρω πάρα πολύ καλά, έτσι το ξέρουμε το ζούμε και είναι λεπτασμένη νοπτά μου γι' αυτό Εναι. θα συζητάμε όλα αυτά, τα οποία πρέπει να, να είναι μία να βάση η οποία πρέπει να έχουμε κάτω νου, στην πορεία καταρχήν αυτή αρχή. η συμμετοχή, εδώ θέλω να σημειώσω, η συμμετοχή είναι ευθύνη σήμερα οι πολίτε. Έχουν απεμπολίσει αυτήν την ευθύνη. Στην αρχαία Αθήνα θεωρούσαν ατιμία, οι πολίτες της Αθήνας θεωρούσαν ατιμία να αντιπροσωπεύσει κάποιος τον ίδιο. Ακόμα και στα δικαστήρια, στα δικαστήρια οι ίδιοι οι πολίτες ήτσουν παρόντες να υπερασπιστούν ή να κατηγορήσουν κάποιον. Σήμερα ο νόμος δεν είναι το δικαιωμα αυτός πρέπει να Μπράβο. Προσέχτε τι, γιατί διαστροφή Αυτή είναι διαστροφή Είναι, είναι, διαστροφή. είναι το αντιδημοκρατικό είναι και αντιδεωτολογικό είναι, είναι Και, και εν ε, ε, Διαστροφικό να μην σου επιτρέπει Και να σου λέει πρέπει να έχει Οπωσδήποτε δικηγόρο Εξού και οι συμφωνίες μεταξύ δικηγόρων Των αντιπάλων ε, Κατηγορουμένων και κατηγόρου λοιπόν. και, και, ε, και το δύο, δύο με τον πρόεδρο έτσι Και το δύο, το με, το δύο, προέδρο, δύο με τον πρόεδρο Ακριβώς Ενώ εκείνη την εποχή ο πολίτης μόνος του είτε ως κατήγορος είτε ως κατηγορούμενος έπρεπε να είναι παρόν και σαν ένορφος βέβαια έτσι ε, εννοείται, εννοείται <laughs> που έβγαζε την τελική απόφαση εδώ βέβαια σε αυτό το σημείο επειδή ο Ευρύμαχος πριν με την αναφορά του στον Πλάτωνα μου θύμισε κάτι το οποίο θέλω να το αναφέρω νομίζω ότι το είπε ο Πλάτωνας δεν είμαι σίγουρος αλλά θεωρώ ότι εκείνος το είπε ε, στα πολιτικά ε, έχει μια αναφορά μια ε, Στη συζήτηση που γινόταν για το πολίτευμα, ε, που δεν ξέρω ποιο ήταν, δεν θυμάμαι, δεν είμαι πρώτη. Σωτήν είναι αυτό που ήταν, το είπε, ε, Ότι το, η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα. Ε, ο Πλάτο μα τι είπε, είναι, είπε η δημοκρατία δεν είναι το καλύτερο πολίτευμα. Αλλά είναι το μόνο που είναι πολίτευμα. Ακριβώ. Και μου ήταν μεγάλη εντύπωση όταν το είχα διαβάσει. Ε, και αν το σκεφτούμε λίγο, νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Είναι το μόνο που είναι πολίτευμα. Και μίλαγε βέβαια για τη δημοκρατία την τότε, έτσι, ο Πλάτωνας και γιατί αν τον άνθρωπο μπορούσαν με ένα μαγικό τρόπο να τον αναστήσουμε να τον παίρνουμε στο σήμερα ε, το λιγότερο θα έρθει σε πάλι. Παρόλο που ο Πλάτων ήταν οριαρχικός αποδεχόταν το ίδιο του Αριστοτήλης και χαρακτήριζε τον πολίτη ε, χαρακτήριζε τον πολίτη πολίτη το ίδιο και ο Σοκράτη. Τότε, έτσι. Το ίδιο και ο Σοκράτη, <laughs> Μάλιστα, ήταν κελάριο των νόμων. Και αν. Εννομολάτρε ε, ε, και Ακριβώ και αν πήρε το κόνιο το πήρε διότι καιρούσε τους νόμους έτσι όπως ε, θεωρούσε αυτό πραγματικά Όπως Όπω δίδασκε, δίδασκε, δίδασκε αυτό που Για δίδασκε. Άνθρωπος, το σημαντικό λοιπόν. κοίτα είναι έτσι, ότι εκείνη την εποχή ήταν σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο αυτό που λέμε ηθική και στένο. Έτσι, γι' αυτό λειτουργούσε, κατάφερε να λειτουργήσει και πάρα πολύ η δημοκρατία. Δηλαδή υπήρχαν οι ηθικοί νόμοι, τους οποίους δεν νοήτω να τους... Εκτός από τους νόμους κανονικούς και τους κανόνες που θεσπίζανε για να μπορούσαν να λειτουργήσουν τη κοινωνία τους οι άνθρωποι, ήταν οι ηθικοί νόμοι, έτσι, δηλαδή ο λόγος, η τιμή, η ανδρεία ε, αυτού του τύπου, ας πούμε, γεγονότα, ήταν τότε στο, στο, στο, στο πάνω πάνω της... Ε, στο, στο, στο ζενή, ακριβώ. Και δεν νοείται κανεί να έλεγε, να έλεγε κάτι α πούμε ανήθικο έτσι, και να το δεχόντουσε μία λεπτά. Του. Καταρχή... Αν δηλαδή, αυτό το πράγμα το κάνουμε αντιπαραβολή σήμερα. Έτσι, το έχουμε φτάσει βέβαια στο άλλο άκρο. Έχουν φτάσει στο τελείω αντίθετο. Το έχουμε φτάσει στο, στο, στο... τελείω στο... τελεί... αντίθετο. Δηλαδή στο, στο εξοργιστικό, στο, α... στο αφύσικο, στο παραφύσιν. Καταρχήν να πούμε και το και που λένε στα μούτρα σου, πούμε, ότι σε δουλεύω και από κάτω εμείς οι πολίτες σε πολλέ εισαγωγικά το βάζω, έτσι, ε, αυτό το πράγμα δεν το, το αποδεχόμαστε. Είτε παθητικά κάποιοι, είτε, είτε κάποιοι εξοργίζονται στον καναπέ τους ε, και πετάνε ποτήρια στην τηλεόραση, δεν ξέρω τι. Άλλοι βρίζοντας την ώρα που τα ακούνε. Έτσι, εκεί τελειώνει, ας πούμε, η, το λένε, η αγανάκτησή μας. Έτσι, αλλά δεν πάβει να το αποδεχόμαστε λοιπόν α, επειδή, επειδή μιλάμε τώρα για τη συμμετοχή ο Περικλής είχε τονίσει στον ο λόγο του που είχε βγάλει τότε στη, ε, θεωρούσε αυτούς που δεν συμμετέχουν οι λύθιοι δεν του θεωρούσε πολίτες θεωρούσε οι διότι δεν έδειχναν αδιαφορία για τα κοινά οι λύθιοι ο και ίδιος είναι η, η λύθιος Εντάξει, ε. ε. ε. λοιπόν, Ναι, δεύτερο. λοιπόν, επίσης πρέπει να πούμε ότι στην εκκλησία του Δήμου για να συμμετέχουν οι πολίτες, έπρεπε, όπω είπαμε προηγουμένως να έχουν εκκλησία το 19ο το και το 20ο έτο ηλικία του. 20ο ηλικία του, αλλά για να μπορούν να συμμετέχουν όσο ε, βουλευτέ, έπρεπε. Έπρεπε να έχουν κλείσει το 31ο έτος της ηλικίας τους, το 3 ο έτος της ηλικίας τους, το 30ο, 30. το 30ο. Το 30ο έτος της, τους, συνομίζω, το 30ο έτος της τους και να έχουν πάει σε εκστρατεία, να έχουν πολεμήσει. Έπρεπε να είναι ηθικοί. Έπρεπε, έπρεπε να, να είναι εντάξεις στα φορολογικά τους. Δεν δηλαδή δίνανε και εκεί μεγάλη ε, έμφαση για τη αν και βέβαια το θέμα των φόρων στην δημοκρατία Καλά. Είναι ε... στο απόγειό τη που το 15 15ο Άσχετο το πώ παίζονταν το Μπορούμε και, να αναφερθούμε στην Ελλάδα ναι. για το τι κάνανε με του φόρου τότε, γιατί τους φόρους, Όχι και τώρα μπορούμε να αναφερθούμε, διότι... δεν ήταν μια ναι, ε, συνέχεια Ναι, Δεν υπήρχε όχι. Δεν Ήταν η πιο οικονομικά ισχυρή α πούμε. Και δίνανε φόρο, δηλαδή ε, καταβάλλανε φόρο στο κράτο όταν, ε, το, όταν ε, υπήρχε ανάγκη, όταν παρουσιαζόταν ανάγκη για κάτι. Λέτε να φτιάξουν περισσότερα πλοία. Ναι, μια και αναφερθήκαμε συγγνώμη στου φόρου. Η λέξη φόρο εκτουφέρω και συνεισφέρω σημαίνει φέρω κάτι που στον κοινό κορβανά. Ε, υπήρχε την αναλογικότητα. Πρώτον. Δεύτερον, εάν κάποιο για κάποιο λόγο ήθελε να την και λέγε, επικαλούταν μία δυναμία πληρωμής κόρων, ενώ ξέραν ότι έχει Του λέγανε μάλιστα Ποιος θεωρείς ότι έχει Ο άνθρωπος τι, τι τους λέγανε, ανταλλάξε τις περιουσίες σας Είπε και ανταλλαγή πληρωσία ε, Δηλαδή τον έφερε ενώπιον Τον εφημένος του έλεγε, δεν έχεις ενώ ξέρουμε ότι έχει. Ενώ ξέραμε όλοι Ακριβώς. Έλα εδώ, ποιος θεωρείς ότι έχει, αυτός λέει, ανταλλάξε τις περιουσίες του Τι κόρωνε, ο άνθρωπος του είπε Και αναγκαζόταν το... εκ αυτό πώ γινόταν, ξέρει. Όχι. Όμως οι ένα λεπτό. Να, οι... να διευκρινίσουμε πότε γινόταν αυτό. Αυτό γινόταν μόνο όταν χρειαζόταν να κατασκευαστούν πλοία για οποιαδήποτε εξαρτία. Ε, αν χρειαζόταν να αγοράσουν, να κατασκευάσουν όπλα. Μια, λοιπόν, ένα μεγάλο έργο. Ένα μεγάλο έργο, έργο, έργο, κατασκευής. Δημόσιο, έργο. Λοιπόν, α, δημόσιο έργο. Υπήρχαν πάρα πολλοί φόροι. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά στην ουσία ο φόρο ε, ε, επιστρεφόταν. Στο σύνολο. Δηλαδή, γινόταν έργα τα οποία τα απολάμβαναν όλοι. Και εκεί είναι η μεγάλη διαφορά με το σήμερα που σήπανε ότι δεν γνωρίζει πού πάει ο φόρο. Ναι, ναι. Και εδώ μια σχέση ο σημερινό, α το πούμε συσταγωγικά, του φόρου. Δεν υπάρχει αναλογία. Όπου δεν υπάρχει αναλογικότητα. Οι λιγάκι δεν πληρώνουν καθόλου. Και αυτά που πληρώνει ο λιγάκι στα. Γιατί ακούμε τη λέξη φόρο και πρέπει να την αποκοδημοποιήσουμε και να τη φέρουμε στην πραγματική τη έννοια και όχι. Λοιπόν, να το εξή εδώ. Η αντιστροφή του συστήματος τοφρολογικού που έχει επέλθει σήμερα από το σύστημα που υπήρχε εκείνη την εποχή καταρχήν οι μη έχοντες δεν πληρώνουν το 500 ευρώ που χρειώνει τον άνεργο σήμερα κυβέρνηση λοιπόν ε, όσοι δεν είχαν απολάβαναν απολάβαναν όλα τα της πόλης από χρηματοδοτήσει που γινόντουσαν από τους πλούσιους για τα θέατρα, για διάφορε παραστάσει, οτιδήποτε ξέρω εγώ τι, διάφορε εκδηλώσει. Πληρώναν οι πλούσιοι αυτοί που είχαν. Το όχι δεν πληρώναν. Δεν Όχι, δεν τα ήταν Ηταν και ηθικά υποχρεωμένοι να αναλάβουν τη σύνδεση, ξέρω εγώ. Των ανθρώπων αυτών Ή να πληρώσουν το ειστήριο τους Για να δουν ένα θεατρικό έργο Που τότε γινόταν συχνά Λοιπόν Όλα αυτά και τις θελετές που γινόντουσαν Εκείνη την εποχή Τις αρχαίες γιορτές που πράγανε μέρες Λόγω Χρηματοδοτούσαν οι πλούσιοι Αυτοί που είχαν Εδώ τι μας λέει η δημοκρατία λοιπόν Προσέξτε, προσέξτε. Οι, οι δύο διαφορές δύο διαφορετικέ τάξει, όπως το έβαλε και η Κωνσταντίνα πριν ζούσανε μαζί στη δημοκρατία και απολάβαναν μαζί τη δημοκρατία και συνεισφέρανε και απολάβαναν λοιπόν τα... καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν χρειάζονταν να είναι ίση στο οικονομικό ίδιουσαν όμως ίση ως, ως το πολιτικό σκέλος, ως το οικονομικό σκέλος η επιτυχία η μεγάλη πια τη λειτουργία της δημοκρατίας τότε, ας πούμε, με, νίκη, με τη μη λειτουργία του σήμερα. Τότε, το μεγάλο, αυτό τουλάχιστον που έχω αντιληφθεί εγώ και αντιλαμβάνομαι, έτσι, ήταν η μεγάλη επιτυχία που λειτουργήσε η δημοκρατία, έτσι όπω λειτουργήσε, και εδώ να πούμε ότι λειτουργώντα η δημοκρατία ε, και φτάνοντας στο απόγειό τη τέταρτο από ο αιώνα, ε, σε εκείνο όλο το διάστημα έτσι, έφτασε στο απόγειό του ε, οι τέχνε, ο πολιτισμό, τα γράμματα, οι τιμέ. Γιατί, γιατί, γιατί λειτουργήσε σε η πολύ ικανοποιητικό βαθμό η δημοκρατία. Τι σημαίνει όμω Τι η δημοκρατία, σημαίνει όμως η, δημοκρατία η ελευθερία δημοκρατία. του πολίτη Ακριβώς, στη συμμετοχή. Πρόσεξε όμω, ποιο είναι το, το, λεπτό, το λεπτό σημείο. Έτσι. Η δημοκρατία το λειτουργούσε έτσι, έχοντα και ελευθερία στου πολίτε, έτσι που ήταν το βασικό τη αλλά και αυστηρούς κανόνες θάνανε μέχρι, μέχρι η θανάτη. Αφού οι ίδιοι τις έτσι, Μα οι ίδιοι οι πολίοι τις Άρα τι ήταν η μεγάλη επιτυχία των τότε. Τι είχαν πιάσει οι Έλληνες. Το μέτρο. Το μέτρο. Υπήρχε το μέτρο. Έτσι, εδώ, αυτό, στη σημερινή μας ζωή έτσι, έχουμε χάσει το μέτρο. Και οι ίδιοι ατομικά σαν Γιατί δεν έχουμε εκπαιδευτεί με ένα μέτρο. Από τα βερικά μα χρόνια. Έτσι και αυτό φτάνει μέχρι την κορυφή τη εξουσία, α πούμε. Και δεν υπάρχει δύο που κάνει ο καθένα ό,τι γουστάρει, ό,τι θέλει. Έτσι και εφαρμόζεται ό,τι θέλει. Γίνεται αυτοκράτορα, α πούμε, και σουλτάνο όταν τον ψηφίσει και, τον... και πάρει μια θέση ευθύνη. Να πούμε λοιπόν το εξή, εδώ πέρα. Κάνει ό,τι γουστάρει. Μια διευκρίνηση. Να πούμε το εξή, ότι. Ε, και γιατί έφτασε η δημοκρατία στον κολοφόνα τη, και εκεί που έφτασε. Λοιπόν, ε, όταν ο πολίτη. Διότι δεν ήταν πολίτη στην ουσία. Ήταν υπήκοο πόλη. Υπήκοο των Ολυερχικών. Ήταν σκλάβος, ήταν δούλου. Ο δηλαδή. Αυτό που υπακούει. Αυτό που υπακούει. Ακριβώ. Λοιπόν, να να το όταν, λοιπόν, όταν λοιπόν είχε ένα κλήρο που διαχειριζόταν ο ίδιο, κλήρο εννοούμε ένα χωράφι. Αυτό εννοούμε. Ε, Είναι γη. Δανειζόταν. Είναι ένα, γη. Γη, ένα κομμάτι γης γη. Δανειζόταν κάποια χρήματα από του. Ολιγαρχικού για να μπορέσει να, να φέρει βόλτα από το χωράφι του. Λοιπόν, δεν μπορούσε να ξεπληρώσει αυτό το χρέο και του κάνανε βόλου. Η ολιγαρχική, στο λιγερικό σύστημα μιλάμε έτσι. Τι σημαίνει εδώ πέρα, Γινόταν σκλάβο, δεν ήταν ελεύθερο, δεν μπορούσε να λειτουργήσει αυτόνομα. Η δημοκρατία τι έκανε λοιπόν, Άφησε ελεύθερου όλου του πολίτε. Υπήρχε ελευθερία. Και από εκεί και μέσα, μέσα από εκεί ξεπίδησαν όλε οι τέχνε, ο καθένα ο κάθε πολίτης έβγαλε από μέσα του τη δημιουργία και που την είχε, και την ικανότητα που είχε. που είχε άλλος, μια, μια, μια άλλος έφτιαξε ε. να πούμε, ένα βελσοδεψίο άλλος έφτιαξε έφτιαχνε αγαλματάκια ε, μαρμάρινα άλλος έκανε πύληνα δηλαδή άρχισαν οι τέχνες τότε άρχισαν και, είχαν αρχίσει και άρχισαν οι τέχνες και φτάσαν οι τέχνες λοιπόν μπορείτε επειδή πρέπει να χρειώνουμε και σιγά σιγά Ειδί συμπληρώσαμε 2 ώρες, Ωραία, είχαμε ναι. κάποια τεχνικά προβλήματα τα, τα οποία τα λύσαμε να μην ε, έχουμε <laughs> ε, <laughs> στο, στο μέλλον, στο στο μέλλον. Ε, α, εγώ α, <laughs> Θέλετε ναι. να περάσουμε να ακούσουμε ένα ε, <laughs> Έχω το Βασίλιο από Κωνσταντίνου που μου ζητήσατε, το χαίρε Αλλά το έχω από <laughs> το YouTube Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα Ας το βάλουμε προβλήμα. εδώ ε, ε, θα θα Με, το βάλουμε με δέξιο ένα πολύ ωραίο κομματάκι του Βασίλιο από Κωνσταντίνου, το χέρι Υπουργέ ο οποίο είναι ο μόνο από του καλλιτέχνε που τα λέει κοντράκι. Ο, ja, ο, ο οποίο υπουργό είναι αυτό που διαβάζει στη σημερινή εποχή. Ενώ κανονικά, ο υπουργό είναι αυτό που είναι, είναι πρώτο έργο. Που, που, ε, καλύτερα να φέρει πέρα σε ένα έργο και από εκεί που τον έργο που καλύτερα να φέρει πέρα σε ένα έργο γίνεται και νομοθέτη και εκτελεστής να πούμε. Α ακούσουμε. Οπότε, το οπότε αφήνουμε, αφήνουμε τα μικρόφωνα ανοιχτά ναι. να ακουστεί το χέρι. και μικρόφωνα... ελπίζουμε να ακουστεί καλά και του υπολογιστέ θα μόνο φίλονται κατάλληλα. Ελπίζουμε να τα ακούτε να τα ακουστεί και εσείς καλά. Όσο Γιατί δεν δε κατεβαίνει δεν ξέρω τι πάθει. Λοιπόν, να περάσουμε στο κομμάτι. πούμε... <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣ> Θα ακούσουμε την ένα άλλο ο γιατί δεν το βλέπω. Πάμε να, βάλουμε, πάμε να βάλουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, θα σα βάλω, περιμένετε, να δούμε τι έχουμε. Να αφήσουμε το. Γιατί μάλλον αφήσει τι αλλαγέ που κάναμε λάδια. με το YouTube, δεν μα θέλανε. Λοιπόν, να... παρακολουθείτε με τραβάκι και σα το βρίσκω. Γιατί εδώ έχω μόνο ξένα. Λοιπόν, α. Ας... Πάμε με, τι να βάλουμε βάλμε καλά καταδείγμα μου έχετε δώσει δώ αυτό Δεν ξέρω δεν είναι αυτό περίπου. Θέλεις να δούμε να βγαίνει από εδώ Ναι, το, δοκιμάσαι το Από εκεί μπορεί να βγει Πάμε να βγει από το λάθρο Εδώ να πούμε <coughs> Μέχρι να βγει το τραγουδάκι Το πόσο σκληρή ήταν η δημοκρατία Ότι ο ο Περικλής έδινε Λογαλιασμό <coughs> Το τραγουδάκι Υπότιτλοι okay. AUTHORWAVE mm -hmm. Ο καθένα με θύμη είναι με είναι Come here to be there, come here to come here to be there. Come here to be there, come here to be ma che è è che è che è che è Ενδεχομένω, ο κλειδί μου από την αγούσα σαν να σα πω ότι θα πρέπει να σα πω ότι θα πρέπει να σα πω ότι θα πρέπει να σα πω ότι θα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 is the coffee is the coffee dan macam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 I'm not going to be to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do I'm going to be able to Φίλε και φίλοι, μετά από το κομμάτι του φίλου Βασίλη Παπαγκουσταντίνου και το χέρι Υπουργέ. Δεν ξέρουμε πόσο καλά ακούστηκε, ελπίζουμε να το ακούσατε λιγάκι. Ε, θα περάσουμε, θα δώσουμε θα το λόγο Ευρήμαχο. Ε, για δύο λόγια φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος τη εκπομπή, στα Πανταρή, με τους Αργύρη, Ευρίμαχο και Γιώργο. Ε, και πάμε, ευρύ Λοιπόν, σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Η εκπομπή θα υπάρχει η οικογραφημένη, η κορσέρβα που λέμε ε, στην, στο platea.radio.gr ال... <πλα TEa> Όσοι θέλετε μπορείτε να στείλετε μήνυμα είτε στο πατσοβιβλίο στο platea.radio είτε στο email το οποίο θα, θα ανακοινώσει εδώ ο πύλος ο Πάνος το email της εκπομπής tapanta.radio.gr <gled> E, papaki, να πούμε ότι σε μια από τι επόμενε εκπομπέ έχουμε βγάλει και ιντερνετικό τηλέφωνο, ειδικό τηλέφωνο γραμπώ, σας να εκπομπ, e, για να μπορείτε να σα για στην εκπομπή μαστική χρέωση. Επειδή τα πάντα εδώ πέρα είναι ερασιτεχνικά δηλαδή είμαστε εραστέ τη τέχνη και προσπαθούμε για να προσεγγίσουμε κάποια πράγματα, δεν είμαστε επαγγελματίε, ούτε δημοσιογράφη ούτε ε, παραγωγή θέλουμε, και δεν θέλουμε. Πραγματικά. Η εκπομπή είναι ανοιχτή σε όλου. Καλείστε και παρακαλήστε όσοι θέλετε να κάνετε προτάσει για θέματα τα οποία θέλετε να συζητηθούν στι επόμενε εκπομπέ, ό,τι θέλετε. Και βεβαίως να μας τιμήσετε με τις παρεμβάσεις σας. Να είστε καλά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω με τη σειρά μου όλους όσους ε, επικοινώνησαν αλλά και όσους ε, παρου, ακούσαν, ε, ακούγαν τον σταθμό και ήδη αρκετοί αυτοί που ακούγανε τον σταθμό. του ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα πω και εγώ το ίδιο που είπε και ο Ευρύμαχος. Ο σταθμό είναι ανοιχτό, η εκπομπή είναι ανοιχτή, δεχόμαστε θεματολογία όποια κι αν είναι αυτή για να μπορέσουμε να περπατήσουμε την εκπομπή έτσι όπως θέλουμε εμείς δημοκρατικά και να γίνουμε ναι και να συμμετέχουμε όπως και στη δημοκρατία ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ με τη σειρά μου γεια σας και καλή συνέχεια να πούμε πριν κλείσουμε σε κόψα δες να πες ε, ναι θα κερδίσω και εγώ τον κόσμο από τη σειρά μου γιατί είναι είχα Ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου όλου όσου ε, ακούσαν την εκπομπή, τα Πανταρή. Και βέβαια και να ευχαριστήσω και εκ των προτέρων προκαταβολικά αυτού που θα βγουν και θα την ακούσουν κονσέρβα. Ε, Πάμε να κάτι να μα να πω κλείνοντα. Ε, η Μαρία είχε στείλει μήνυμα μπαμπελέκα ότι για όλα αυτά είναι άντρε. Το υπεξηγήσαμε αυτό. Ναι, ένα φωτιστικό <laughs> μήνυμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εναντίον του εταιρικού κρεσμού. Αλλά μάλλον έχει ένας φίλος Αχροατής που δεν έχει ονομά είναι μεταρροτηματικά, λέει ότι είναι ντροπή, ντροπή μας να μιλάμε ντροπής, για ταξική ενότητα, παράλληλα και για δημοκρατία και ελευθερία. Καταρχήν, οφείλουμε να πούμε ότι στη, στη δημοκρατία ο κακένας εμφανίζεται με το όνομά του και έχουμε σε με ερωτηματικά. Ο πολίτης στέκεται στο δημόσιο βήμα, μιλάει, λέει τον λόγο του και από εκεί και πέρα κρίνεται. Ε, όσον αφορά τώρα την ταξική ενότητα, η, η, η, η έννοια τη τάξη είναι πλασματική. Είναι ιδεολογήματα, αιφιολογήματα των δεξιό καπιταλιστό μαξιστών για ακριβώ για να διαχωρίσουν τον κόσμο. Δεν υπάρχουν τάξει στον κόσμο. Υπάρχουν δίκαιοι και άδικοι. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι έτοιμοι και αυτοί οι οποίοι είναι άτιμοι. Δηλαδή, ηθικοί και οι άδικοι. Μπορεί δηλαδή να είσαι σε εισαγωγικά κάποιο από την εργατική τάξη και ένα εντυμότατο άνθρωπο είναι ένα απαταιώνα. Είναι ένα κλέφτη. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε ε, χαρακτηριστικό μόνο που να ανοίγει στην εργατική τάξη ή μόνο ενδεχομένω στου δημόσιου υπαλλήλου ή κάπου αλλού. Δηλαδή η ετοιμότητα, η δικαιοσύνη, η αρετή δεν είναι ίδιο κάποια τάξη. Αυτό εννοούμε λέγοντα καταργώντα, καταργούμε τι τάξεις. Και οι τάξει που υπήρχαν στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν τάξει καθαρά καθαρά, οικονομική φύσεως, γιατί υπήρχαν κάποια αθωμίζει γιατί δεν υπάρχουν οικονομικέ διαφορέ, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε σε μια εκπομπή. Αλλά δεν είχαν να κάνουν με αυτό που λέμε την κατασκευή εξαιτία κάποια ιδιότητα. Ιδεολογικών αποχρώσεων. Όπω ένα ναρσιστή μπορεί να είναι ένα άνθρωπο έτοιμο ή καλόβολος έτσι, και ένα εισαγωγικά να το πω, φασίστα, mm. να το πω. Σε εισαγωγικά θα το βάλω, έτσι, να είναι εξίσου έτοιμος. Ή το ακριβώ αντίθετο. Ε, θα, θα μου επιτρέψει εξ του, του φίλου μα με τα ερωτηματικά, που θα ήθελα να το όνομά του, ε, όταν έκανα το ερώτημα σε κάποιον. Ήταν μια κουβέντα, γιατί ξέρεις οι αριστεροί σε λένε δεξιό και οι σε λένε αριστερό, δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει ότι δεν ανοίξει πιθανά, ούτε αριστερό το δεξιά. Πρέπει να το εξή απλό ερώτημα. Μα όλοι οι αριστεροί είναι καλοί άνθρωποι και όλοι οι δεξί είναι κλέφτες. Έκανε γύρω στα 5 με 10 λεπτά να μου απαντήσει μετά από επανειλημμένες προσπάθειες για να πει όχι, εντάξει, μπορεί να υπάρχει και δεξιός καλός και αριστερός πλέστης. Εδώ βέβαια, Αυτά. τρέμα είχε να πούμε ότι δεν κακίζουμε τα νένα, ναι, έτσι που παίρνει τα μηνύματα και την άποψή του. Δεν κακίζουμε και το φίλο με τις τελείες, τα ερωτημανικά. Ε, σεβαστέ όλες οι απόψεις και δεν κακίζουμε βέβαια γιατί είναι γνωστό και σε εμά αλλά και στου περισσότερου. Που ακούνε ότι δυστυχώ ένα σύστημα καθιστοτικό όχι τώρα, εδώ και αιώνε έχει, έχει περάσει τον κόσμο να δηλαδή, έχει εκπαιδεύσει τον κόσμο έτσι, κάτω από αυτό το πλέγμα και από αυτό το σύστημα. Και αν μία από τι αιτίε τέλο πάντων που μα έκανε και εμά εδώ να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή, τέτοιου τύπου εκπομπή, κτλ., είναι ένα από του λόγου, είναι ακριβώ αυτό να μπορέσουμε. Με τι λίγε δυνατότητε που έχουμε, με τι λίγε γνώσει που έχουμε, έτσι, να βασικά να μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο να προβληματιστεί σε έννοιε που είναι παρεφρασμένε, παρεμηνευμένε και το, οδηγούν σε τελείω λάθο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι το λάθο, να πλακώνουμε εγώ με τον απέναντί μου γιατί εκείνο δηλώνει δεξιό και, και μου βάζει και την ταμπέλα εμένα ότι είμαι αριστερό από κάτι από και μια λέξη που πιάστηκε. Που, είπα, έτσι, που μπορεί να είναι ο καδερφό που... μου, να είναι ο φίλο μου, να είναι ο κουμπάρο μου, έτσι, και να αρχίσει να γίνει ταυτόχρονα αντιπαλότητα μέσα στι κοινωνίε, και να μην βλέπουμε τον πραγματικό εκπαιδευτικό σου. Η, η, που η, ταξι η, η ταξική κοινωνία είναι το αποτέλεσμα του διαδικασίου. Αυτό ναι, το, θέλ... λοιπόν είναι στο, στο τέλο εδώ τη κομμάτια. Εγώ και θέλω να, πά, να εγώ... και το φίλο που μπήκε στην διαδικασία να κάνει το σχόλιο. Ναι, εγώ θέλω να πω το εξή για το σχόλιο του φίλου μα με τα ερωτηματικά ότι αν έχει κάποια πρόταση για ελευθερία και δημοκρατία, γιατί μας αποκαλεί εδώ πέρα και ξέρετε ο πατριώτε εμείς δεν αναφερθήκαμε ότι είμαστε πατριώτες, εμείς μιλήσαμε για δημοκρατία. είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αν είμαστε πατριώτες ακριβώς. Ο πατριώτης ορίζεται από τις πράξεις. Ε, ακριβώς. Λοιπόν, είναι πολύ μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Και τον ορισμό του πατριώτη δεν μπορούμε να την, ε... ε... το... την κολλάμε στον καθέναν ποιο είναι και ποιο δεν είναι, evet. να... ή Είτε... ούτε να αυτοπροσδιοριζόμαστε πατριώτε. Λοιπόν, ε... άρα αυτομάτως αυτό το ψευδοπατριώτης, εγώ α πούμε το απορρίπτω, βέβαια δεν τον 응, δεν του κατάω του αδυβάκρο, που έτσι το, το είπε, ε... αλλά θέλω να μου πει το εξή, αν μπορεί να μου γράψει, ε, πώ μπορεί να ενώσουμε το λαό και να αποκλείσουμε αυτή τη σαπίλα, αυτή τη μπλέμπα που κυβερνάει σήμερα η οποία μας έχει φέρει εδώ, που μας έχει, φέρει, έχει ξεπουλήσει την Ελλάδα και έχει ξεπουλήσει την περιουσία των πολιτών την ιδιωτική και τη δημόσια περιουσία και αυτή τη στιγμή έχει εξαθλιώσει τους Έλληνες έχουν αυξοκτρονήσει πάνω από 5-6 χιλιάδες άνθρωποι πώς μπορούμε λοιπόν να ενώσουμε αυτού τους πολίτες αυτή την ερώτηση θέλω. Αν έχει κάποια πρόταση, θα την αποδεχτούμε εδώ και να έρθει να τη συζητήσουμε εδώ τον σταθμό και να βρούμε και μέσα από τι θα την κάνουμε. Όχι, δεν <σχελίδι> δεν είναι θέμα ταξιδιωτικά. Δεν είναι θέμα ταξιδιωτικά. σω να μην κατάλαβε ο φίλο ότι όταν εγώ είπα γιατί εγώ το είπα αυτό και το θέμα ε, ένωση τη δύο τάξη, ε, ε, διευκρίνησα όμω και δεν το άκουσα φαίνεται ότι. Η τάξη αυτή οι δύο χοριζόντσαν ε, μόνο στο θέμα το οικονομικό. Πουθενά άλλο. Εντάξει, τέλο πάντων, δεν είναι αναγκύη τώρα, είναι και στο τελειώνουμε πριν η εκπομπή. Θα ευχαριστήσουμε και πάλι όλους τους προαθές ε, και όλα τα, όλους τους φίλου που μπήκαν στον κόπο να μας γράψουν μηνύματα, ε, όλα τα μηνύματά τους. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, και δίνουμε ραντεβού την επόμενη Κυριακή. Τη Ελπίζουμε χωρί τα προβλήματα που μα καθυστέρησαν λίγο σήμερα. 4 με 6 στα... στο πλατεία Ρέντιο, στο διαδικτυακό χώρο του πλατεία Ρέντιο και την εκπομπή Τα Πάντα Ρή, με του Βρήμαχο, Αργύρη και Γιώργο. Να είστε όλοι καλά, μια καλή Κυριακή να έχετε και έρωστε και ευγενείτε. Κλείνοντα, θέλω να δώσω χαρακτήρα στα παιδιά για την πρώτη εκπομπή. πολύ καλή εκπομπή. Θέλω να του υπερασπιστώ ένα... απέναντι σε το σχόλιο. Γιατί ήταν φανερό ότι αυτό που είπαν είχε άλλη ουσία, δεν μίλησε για τι τάξει στις σημερινέ αλλά για άλλου τύπου τάξης, τότε. Παρ' όλα αυτά, πιστεύοντα και εγώ σήμερα ότι η ενότητα των τάξεων με τη μεγάλη αστική τάξη δεν γίνεται, θέλω να πω στο Φίλο ότι στη Δημοκρατία όντω δεν απαντάει, δεν στέλνουμε με ερωτηματικά. να γράψει το όνομά του, αλλιώ θέλει, ακόμα και αν δεν το θέλει, λειτουργεί ω τρόλ. Αυτό το θέμα. Yeah. Έπρεπε yeah. να του Το Την άλλη Κυριακή, τα πάντα ρί, πάλι στι 4 η ώρα. Και ελπίζουμε να ακολουθήσει η νομία, δεν το έχω σίγουρα ακόμα. <laughs> Ωραία, θα κλείσουμε λοιπόν με το σήμα της εκπομπή, τα πάνταρι και... και αφού ευχαριστήσουμε τα παιδιά, τον Πάνο, θα τον ευχαριστήσουμε τον η Ιωάννη, Ιωάννη, μια φορά και στο του το Θοδωρή, τον Γιάννη, και τον, <laughs> <laughs> <και> τον <laughs> Παρδάκια. <Μπαρδούρ. laughs> και τον ιστορικό παντού, βέβαια. Να είστε ε, όλοι καλά παιδιά, Καλο βράδυ! Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.